Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που γίνεται τώρα στο Άμστερνταμ. Ήταν πριν μία εκδοχή στο Πράγτο, δεν ήταν τόσο ωραία του Πράγτο, ωραία ήταν εντάξει, αλλά του, αυτή είναι πιο εμπλουτισμένη. Και ήταν πολύ ωραία έκθεση, οπότε θα πάμε να δούμε αυτή την έκθεση. Την επόμενη φορά που θα είναι τώρα την τελευταία θα κάνουμε ένα round -up διάφορα πολύ ωραία πράγματα που δεν είδαμε θα, θα δούμε το after Rembrandt, δηλαδή πως επηρέασε κάποιους καλλιτέχνες αργότερα όπως είναι τον Goya, τον Picasso θα δούμε κάποια έργα του Rembrandt που δεν τα είδαμε και τα οποία είναι πολύ σημαντικά όπως είναι η συνομωσία του κλαδίου, όπως είναι η Λουόμεν του Λονδίνου είναι κάτι που δεν κολλάγανε στον τρόπο που ήταν διαρθρωμένα, αυτά ήδη κολλάγανε οπότε θα κάνουμε ένα σαν επισκόπηση αυτών που είδαμε με καινούρια έργα και θα το φτάσουμε μέχρι σήμερα. Αυτό. Τώρα πάμε να δούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Α, στο προηγούμενο, ε, αυτό είναι η εισαγωγή, στο προηγούμενο ασχοληθήκαμε πάρα πιο πολύ έτσι, και με μια πιο προσιλωμένη ματιά, στα χαρακτικά του, μιλήσαμε πολύ για την τεχνική, μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο ε, δουλεύει ταυτόχρονα και τα τρία είδη, δηλαδή και τα χαρακτικά και τα ε, σχέδια και τα μεγάλα λάδια. Και ότι σήμερα θεωρούνται εξίσου σημαντικά όλα αυτά. Από την εποχή του δηλαδή. Δηλαδή καθώ καθώς το αιτήμασα, έλεγα, ε, βάλει και αυτό, όπως δεν το καταλάβουν καλά, βάλει και αυτό, βάλει και αυτό, βάλει και αυτό, και στο τέλο, λέω, πολλά δεν έχεις βάλει ε, τεχνικής φύσεως, λέω, θα τους κουράσει αυτό το πράγμα. Είπαμε, λέω, να το κατανοήσουν και να πάνε σπίτι τους να πούνε, ας πούμε, θέλω και εγώ να κάνω πρακτικά, αλλά, μην βαρεθούν κιόλα, αλλά να βάλουμε κάτι ακόμα, ναι. Είναι δύσκολη η παιχνική πάντως. Και έτσι που τη δούλευε ο Ρέβραντ ήτανε... Ε, και τελειώσαμε με αυτό το Νάσο το Υιό. Είδαμε και το σχέδιο του Χάρλεμ που είναι αριστούργημα και το και παίζει πάρα πολύ με τις στονικές διαβαθμίσεις, με τέτοια... Γενικά, ίσως, ας πούμε, η... η δημοτικότητά του δεν πέφτει καθόλου ε, και για αυτό το λόγο, γιατί είναι μοντέρνος με την έννοια του ότι απαλλάσσεται από τη δυναστία της αναγκαιότητας απεικόνησης συγκεκριμένων θεμάτων, αυτονομεί τα εικαστικά του μέσα και αυτή η αυτονόμηση των εικαστικών μέσων κάνει έναν άνθρωπο που είναι πιο εξοικειωμένο με τη μοντέρνα τέχνη, που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η απεικόνηση του θέματος αλλά η επεξεργασία του, να το διαβάζει με αυτόν τον τρόπο και ναι, αυτό ήταν τα χαρακτικά και το πολύ ωραίο έργο του Ερμιτάζ θα το ξαναδούμε αυτό την άλλη φορά γιατί την άλλη φορά θα έχω, έχω βάλει και ένα εμβόλυμα για, για τα χέρια δηλαδή μια, ένα μικρό θερωματάκι στα χέρια του Ρέμπραντ γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό με τα χέρια θα το δούμε και εδώ, το είδαμε στο Άσο το IO θα το δούμε σήμερα στην Εβραία νύφη και στη τη Σαάνα και γενικά θα το δούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό στο Ρέμπαν διότι μέσω του, mm. και έχει και θεωρητικό υπόβαθρο δηλαδή, mm. δεν είναι απλά ότι ήταν καλλιτέχνους που δουλεύει με τα χέρια του έχει να κάνει ας πούμε και με όλη το... τη θεωρία του Αριστοτέλη που τον διάβαζε και ο Αριστοτέλης έχει ένα ωραίο απόσπασμα που μιλάει για τα χέρια ότι αυτό που μας διαφοροποιεί από τα ζώα ακριβώς είναι τα χέρια και ότι τα χέρια δεν είναι εργαλείο, αλλά είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί εργαλεία. Δηλαδή το, ότι το ανθρώπινο μυαλό μπορεί και φτιάχνει εργαλεία που δεν μπορούν τα ζώα και τα χέρια είναι το εργαλείο εκείνο του σώματος που μπορεί και αξιοποιεί τα εργαλεία που φτιάχνει ο ανθρώπινος νού. Έχει μια, μια ωραία, έτσι, ένα ωραίο απόσπασμα ο Αριστοτέλης πάνω σε αυτό, οπότε ο Ρέμπραντ το ήξερε αυτό το απόσπασμα γιατί το είχε αναφέρει και ο Καρλβαν Μάντερ που τον έχει διαβάσει ο Ρέμπραν, Οπότε αυτό με τα χέρια έχει ενδιαφέρον. Οπότε πάμε στο Ρέξ Μουζέου να δούμε αυτή την πολύ ωραία έκθεση που είναι και τώρα δηλαδή, μέχρι τον Ιανουάριο κρατάει ε, και λέγεται Dutch and Spanish Masters, στην Ισπανία λεγόταν Parallel Visions, πάλι Rembrandt and Velázquez Parallel Visions γιατί αυτή είχαν πιο πολύ <laughs> το. Τα ταιριάζε πιο ωραία με το Vision γιατί στην Ισπανική, η βασική του διαφορά είναι ότι η Ισπανία είναι καθολική και η Ολλανδία αποτεσταντική. Αυτό είναι μια καλή βάση για να αρχίσει κανεί να κάνει το, το layout μια έκθεση. Ε, άρα οι παραγγελιοδότε, οι Ισπανοί είναι η Αριστοκρατία, η Βασιλική Αυλή ε, και η Πιστή. Εδώ ούτε Αριστοκρατία έχω, ούτε Βασιλική Αυλή έχω και η Πιστή. Είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, οι Καθολικοί που ζουν στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ λίγοι, κυρίω στον Νότο και στην Ουτρέχτη. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι προτεστάντε που δεν έχουν καμία διάθεση να διαταραχθούν οι αισθήσει του στην νοητική του επαφή με τον Θεό. Άρα, από αυτό από μόνο του αλλάζει τη θεματολογία. Ε, αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Εξού και δικαιολογεί και τον υπότιτλο τη έκθεση του Πράντο, που κράτησε από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και λεγόταν parallel visions, παράλληλα, παράλληλα οράματα, αλλά αυτό υποδηλώνει και ότι η ισπανική ζωγραφική του 17ου αιώνα επικεντρώνεται πάρα πολύ στην θρησκευτική θεματολογία και στην έννοια του οράματος. Επειδή είναι θρησκευτικά τα έργα, περιέχουν πάρα πολύ την έννοια του θεϊκού οράματος. Ο άνθρωπο δηλαδή ξεπερνάει την, το τώρα, το χρόνο, την πραγματικότητα σε ένα είδος υπέρβασης που σχετίζεται πάντα με το θρησκευτικό όραμα. Ενώ ο Ολλανδός δεν, δεν το έχει ανάγκει, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Είναι οπτική. Είναι οπτική, αλλά είναι πιο μηχανική οπτική, ας πούμε. Ενώ στον άλλον είναι, και εδώ δεν θα, θα δείτε, πούμε, θα ότι, όπου γίνεται την παράθυση τέτοια, κινούνται. αυτή και βλέπουν οράματα που εμφανίζονται άγγελοι και τους δείχνουν διάφορα. Είναι και αυτό ένας δρόμος για την υπέρβαση και πολύ δυνατός, θα έλεγα. Έχει ε, ενδιαφέρον, ήταν πολύ ενδιαφέρον σε την παράθεση Προσπάθησαν να βάλουν οι επιμελητές, το επιμελήθηκαν και τα δύο μουσεία μαζί και προσπάθησαν να βάλουν, δώσανε και πολύ ωραία έργα, έργα που δεν φεύγουν κανονικά, ούτε από το Ρέξι, ούτε από το Πράντο. Τα δώσανε γιατί είναι αυτά συμφωνίε συμφωνίες κυρίων, οπότε επιτεύχθησαν ε, και ε, Είναι ωραία η παράθεση. Ήταν και πολύ ωραία βαλμένα, πολύ ωραία τοποθετημένα. ναι. Εμείς πήγαμε βέβαια και στην πολύ αρχή, δηλαδή την τρίτη μέρα που άρχισε η έκθεση, οπότε ήταν πολύ συνοστισμός ε, και τώρα είναι λίγο πιο άδειο. Ο πίσω πίνακα, συγγνώμη, πώς λέγεται με όλους αυτούς τους συνοστισμούς. Ο πίσω πείματος, τι τίτλο έχει. Ποιο πίσω. Πίσω <συμίλου> δεξιά. <συμίλου> <μέχρι να> Συμβολογράφηται <συμίλου> η εργορία. <ευρή μας, συμίλου> έχει <συμίλου> η Σύνδικη. Σύνδικη. <συμίλου> the Regents. Ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας των Ινθάσματεμπών. Εδώ είναι το χέρι με το βιβλίο. Εδώ είναι που έχεις το χέρι με το βιβλίο. Εδώ είναι που το βιβλίο. Είναι τελευταία του έργα. Είναι από πιο ομαδικές και το έχουν βάλει, δηλαδή αυτό με το που έμπαινε ήταν αυτό και λέγες «ουάου» γιατί είχαν δει, τον Απόλληνα με τον Ήφεστο φέρει από το Πράντο που είναι τεράστιο και είχαν βάλει και τους Σύνδικους που είναι επίσης τεράστιο και ήταν, έκανε μπαμ, α πούμε, η διαφορά. Ναι. Και σε πολλά έργα υπήρχε μία έκληνες ε, προς το ένα γιατί το ένα ήταν πάρα πολύ δυνατό, αριστούργημα, α πούμε και το βλέπες. Σε άλλα έργα δεν μπορούσες να, κατα... να καταλάβεις που θα γύριζει η γαριά. Κοίταξεις μια το ένα, μια το άλλο. Επειδή ήταν κοινή έκθεση, δεν πρημοδοτούσαν τη μία ζωγραφική ή την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Όπου υπήρχε η μπαλάντζα να γέρνει προς το ένα έργο, τη μία ήταν προς το ισπανικό, την άλλη ήταν προς το ολλανδικό. Άρα υπήρχε μια ισορροπία. Ήταν πολύ καλωστημένη και κάλυπτε και ένα πάρα πολύ μεγάλο έβρος ε, ε, το, που θα προσπαθήσουμε να δούμε το μεγαλύτερο κομμάτι του αν δεν κλείσει το μουσείο και μετά που, μας που συνέψω, θα το δούμε όλο Αλλιώ θα δούμε πόσο θα προλάβουμε γιατί <laughs> ναι. ε, και εκεί μα διώξανε Α, πολύ ωραία ε, τα Το έχω βάλει σε ζευγάρια, όπως είναι και εκεί δηλαδή. Έχω τα δύο ζευγάρια και κάνουμε ένα σχολιασμό για το κοινό τους πλαίσιο. Ορισμένα είναι τοποθετημένα μαζί. Είναι ωραία να βάζει μαζί δύο έργα, γιατί αμέσως αμέσως το ένα βοηθάει να κατανοήσει το άλλο. Είναι αυτό που γίνεται με τη μουσική και τη σιωπή, οπότε λειτουργούν έτσι πάρα πολύ ωραία αυτά. Να. Και... Ε, το πρώτο ζευγάρι έχω, έχω κρατήσει σε γενικές γραμμές συνοργάνωση, ε, την οργάνωση απλώς δεν έχω αλλάξει λίγο προς το τέλος ε, το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό το είχαμε δει και λίγο στο ίντρο που κάναμε Α, πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι αριστερά είναι ο αμνός του θεού του Θουρμπαράν και δεξιά είναι ο Άγιος Ζωδόλφος <ΣΣΣ> του Σαρρετάμ δύο έργα ε, εντελώς διαφορετικά Εκ πρώτη όψεως δεν φαίνεται να έχουν τίποτα το κοινό. Άμα ψάξει να βρει τι κοινό έχουν, είναι το ότι όλα δουλεύουν σε τονικές διαβαθμίσεις τριών χρωμάτων, ενός υπό έτσι ενός υποκίτρινου λευκού, το οποίο μοιάζει με τον ξεφτισμένο, παλαιωμένο σοβά των Ολλαμπικών Εκκλησιών, και με το τρίχωμα ενός αρνιού. Είναι αυτό το, το υποκίτρινο λευκό. Από την άλλη δουλεύουν κάποια γκρίζα, είτε για την πλάκα πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη το δεμένο αρνί, είτε για το δάπεδο με τα μνήματα τη Ολλανδικής εκκλησία του Αγίου Δόλφου. Ταυτόχρονα υπάρχουν αυτές οι διαβαθμιζόμενες όχρε οι οποίες είναι ταυτόχρονα από τα κέρατα μέχρι το λερωμένο τρίχωμα του αρνιού και από τα ξύλινα αρχιτεκτονικά μέλη του Αγίου Δόλφου. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει χρωματική παλέτα που είναι απολύτως ίδια. Η υπόλοιπη όμως διάταξη της σύνθεσης είναι τελώς διαφορετική, διότι στο ένα πρόκειται για ένα ζωντανό, ένα ζωγραφισμένο ζωντανό πλάσμα με ογκυρότητα και τα δύο είναι ψευδαισθητικά πάντως δηλαδή και στο ένα υπάρχει αυτή η ψευδέστηση του βάθους και στο άλλο υπάρχει η του βάθους η μία δίνεται με τον τρόπο που υφίσταται το θέμα της προοπτική βραχύνσης και τον τρόπο που τοποθετείτε στο πεζούλι με τα σκιαζόμενα μέρη να δίνουν αυτή την ψευδαίσθηση και η άλλη τοποθετείτε με την έξαρση και αξιοποίηση των προοπτικών αξώνων που ήταν και ένα από τα πιο σημαντικά μελήματα του Σάρρεταμ. «Serean religious feelings condensed in this way» Έτσι, ήρεμα, ε, το, ε, θρησκευτικά συναισθήματα τα οποία συμπυκνώνονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά και στα δύο υπάρχουν. Ο μυστικός αμνός, το σύμβολο της άκρας ταπείνωσης του χριστιανισμού, απεικονίζεται από το θουρμπαράν με ένα συγκινητικό τρόπο, σαν ένα δεμένο αρνί, το οποίο υφίσταται τη μοίρα του με την ίδια υπομονή που ο Χριστός υπέστη το μαρτύριό του. Απ' την άλλη υπάρχει η γυμνή και άδεια πρωτεσταντική εκκλησία του Σαν Ρενταμ, όπου ο λόγος του Θεού ανακλάται και πολλαπλασιάζεται από τα αρχιτεκτονικά μέρη έτσι καθώς εκφωνείται από τον άμβονα και όλα επικεντρώνονται στην μία και απόλυτη ουσία του λόγου απαλλαγμένου από στολίδια και περιτά στοιχεία δύο εικόνες οι οποίες εκφράζουν δύο βαθιά θρησκευτικά συναισθήματα μόνο που το ένα αφορά την καθολική πίστη και το άλλο την πρωτεσταντική αυτό είναι ο, ο, το, σκεπτικό, έχω, έχω βάλει το σκεπτικό των επιμέλητών όπου μας βοηθάει να κατανοήσουμε λίγο παραπάνω γιατί έγινε αυτή η επιλογή έτσι. οπότε μας το είπαμε. πάμε τώρα να το δούμε έτσι. Η ικανότητα του Θουρμπαράν, όλη αυτή είναι σύγχρονη. Και η Ολλανδία περνάει το χρυσό αιώνα με τους Βερμέρ, με τους Βελάσκεφ, με τους ρεμραν, με τους, τους Φραντσκάντς, όλους αυτούς. Και η Ισπανία περνάει το χρυσό αιώνα, κυρίως με το Βελάσκεφ, με το Μουρίο, με το Ριμπέρα, με το Θουρμπαράν, με όλους αυτούς. Οπότε έχω δύο... Έτσι, πολύ σημαντικού αιώνε και για τι δύο αυτέ και είναι και ενδεικτικό το ότι αυτέ οι χώρε είχαν αναλωθεί σε έναν 80ετή πόλεμο και είναι πάρα πολύ όμορφο ε, το ότι γίνεται αυτό. Τι πληγέ του πολέμου ε, δεν τις ξεπερνά σχεδόν ποτέ γιατί υπάρχουν χαμένα εδάφη, σκοτωμένοι πρόγονοι. Πάντα υπάρχει μια πικρία έτσι, στα χαμένα εδάφη, τι χαμένε πατρίδε, τι απώλειε των ανθρώπων. Και είναι ωραίο δύο χώρες που κάποτε βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση να συμμετέχουν σε ένα πολιτιστικό γεγονός στο οποίο κάθονται και αποφασίζουν τι θα δείξει ο καθένας από μία εποχή στην οποία βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι προχωρημένο. Φανταστείτε τώρα εμάς και την Τουρκία ας πούμε να, κάτσουμε, να διοργανώσουμε μία έκθεση από Οθωμανική και Ελληνική τέχνη του 1821. Εδώ πέρα δεν βλέπετε τι γίνεται. <σχυλί> ναι, θέλω να πω, είναι δείγμα πολιτισμού και τρόπου με τον οποίο η τέχνη λειτουργεί, γιατί αυτές οι για να οργανωθούν θέλουν και χρήματα και χρόνο και να κάτσουν οι πολύ σοβαροί άνθρωποι να ασχοληθούν με το γεγονός. Συγνώμη <σχυλί> ναι. ερώτησε, <σχυλί> ναι. <σχυλί> ναι. <σχυλί> ο Έντραν το πόλεμο των 88. Ναι, Ο Ο Βελάσσερ το 1599, και ο Ρέμπραντ, ας πούμε, του ζωγραφίσει την παράδοση της Μπρέντα, που είναι στη διάρκεια του πολέμου, και ο Ρέμπραντ του 1606, δηλαδή η διαφορά τους είναι 7 χρόνια. Μικρή. Πολύ μικρή, είναι σχεδόν σύγχρονο. Δεν γνωρίζωταν βέβαια ποτέ. Ο Βελάσι έκανε και δύο ταξίδια στην Ισπανία, που του τα χρηματοδότησε ο φίλης των ίδιων <συλίδη> των τελεστικών ταξιδιών, <συλίδη> στην Ιταλία. Ισπαν... Ο Ρέβρα δεν έφυγε ποτέ από την Ολλανδία. Mm -hmm. Ο Γολάσκε έφυγε δύο φορές από την Ισπανία, για να πάει στην Ιταλία, το 1930 το 1939, mm -hmm. που... mm -hmm. 930 και το 630 mm -hmm. και 639, mm -hmm. που mm -hmm. του mm -hmm. πλήρωσε, είπε, ο βασιλιάς, ότι είσαι ο καλύτερος ζωγράφος που έχουμε και εδώ μας λένε για τους Ιταλούς και τους Ινταλούς και τους Ινταλούς και, και τους Καραβάτους και του mm -hmm. για πήγαινε και συναντήσει εκεί. Ε, και πήγε ο Πελάς και δε κυαστούμε ε, και πήγε, έκανε δομή, όσα ο Πάπας είναι να μη φύγει. Σε θέλω εδώ, σου δίνω τα πάντα, μη είναι στη Ρώμη, μη φύγει, θα γυρίσεις πίσω. Πού θα πάει στην Ισπανία, mm. καταλάβατε. Οπότε θέλω να σας πω ότι έκανε, αν ξέρει, λίγο τους ορίζοντες, έτσι, με την Ισπανία. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το πολύ ωραίο αμνό του Θεού, του Τουρμπαράν, και εδώ έχουμε το πάρα πολύ ωραίο έργο του Σάρεντα. Και τα δύο είναι συγκινητικά, διότι το ένα απευθύνεται περισσότερο στο συνέστημα, ενώ το άλλο απευθύνεται περισσότερο στο νου. Δηλαδή, ε, στο συνέστημα έχει να κάνει με την δάφτιση, με τη θυσία. Είναι, είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο... Πώς βλέπουμε, ας πούμε, μια ταινία που υπάρχει, ένα δράμα όπου οι πρωταγωνιστές υποφέρουν και μέσα από την ταύτισή μας με το δράμα ταυτιζόμαστε και εμείς και υπάρχει μια συγκινησιακή φόρτιση ο καθολικισμός λειτουργεί με αυτή τη συγκινησιακή φόρτιση και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συγκινησιακή φόρτιση ε, φέρνει ουσιαστικά ε, ένα είδος υπέρβασης μέσω της έξασης των συναισθημάτων. Τώρα σε επίπεδο ζωγραφικό είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο διότι δεν είναι μεγάλα, ούτε το ένα έργο είναι μεγάλο, ούτε το άλλο έργο είναι μεγάλο, μικρά έργα, τα είδατε και πριν στη φωτογραφία, οπότε είναι και μία επίδειξη τεχνικής και του Σάρεταν και του Θουρμπαράν. Αυτό είναι το Πράγντο, αλλά το έχει ξανακάνει και έχει τονίσει, δεν είναι, του, του Πράγντο είναι πιο ωραίο από του Σανδιέγκο, αυτό είναι στο Σανδιέγκο, στο μουσείο δηλαδή, ε, και εδώ έχει και το φωτοστέφανο για να τονιστεί ακόμα περισσότερο η έννοια του ότι αυτό δεν είναι εναρνή είναι ο αμνός του Θεού ο οποίος πάρα πολύ συχνά αποδιδόταν και μέσω της υπέρβασης δηλαδή αυτές οι εικόνες ήταν ένας κοινό τόπος ότι μέσω της ταπεινότητας κερδίζει στη βασιλεία των ουρανών άρα αυτά όλα που είναι εικόνε του 17ου αιώνα είναι εικόνε που σχετίζονται με αυτή την έννοια της άκρα ταπείνωσης και βεβαίως οι, οι βιβλικέ πηγές λειτουργούν πάντα σαν ένα ρεπερτόριο από το οποίο αντλούν όλοι οι καλλιτέχνε και οι λόγοι που συχνά συνεργάζονται στην παραγωγή των έργων. Από όλα αυτά τα στοιχεία το είδαμε την προηγούμενη φορά που είχα βάλει εκτενή αποσπάσματα από την καινή διαθήκη. He sheep to the slaughter and as a lamb before its shearer. Is silent, so he opened not his mouth. Και μετά ο Ιωάννη Ουαγγελιστή, α πούμε, λέει πάλι, upon seeing Jesus approaching him, he repeats the word, of... επαναλαμβάνει ο Ιωάννη Ουαγγελιστή το κατά Ιωάννη, τα λόγια του Ιάννου Παπιστή, ε, στην, στην Καθολική λειτουργία είναι αυτέ οι φράσει. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Give us peace. Οπότε η επίκληση είναι συνέχεια ως ο αμνός του Θεού. Άρα αυτό είναι ένας κοινό το ειδικά στην Καθολική Εκκλησία που οδηγεί στην πλήρη ταύτιση με το απεικονιζόμενο θέμα και ειδικά όταν γίνεται αυτό με τον τρόπο που το κάνει ο Θρουμπαράν δηλαδή αυτήν την εξαιρετική απόδοση όλων των λεπτομεριών είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Επεντεδόν στον Αλμπινόνη που ακούμε, το αντάτζο, ε, πάνε και τα δύο αυτά. Διαδή και το ένα πάει λόγω της συναισθηματικής φόρτισης του μπάσου κοντίνου που χρησιμοποιεί πάρα πολύ αργά ο Αλμπινόνη και δημιουργεί αυτή την αναλογία με το συνέστημα και στον Σαν Πάει ο Αλμπινόνη πάλι γιατί ανεβαίνει η φόρμα η μουσική και όλη η συγχορδή ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε σου δημιουργεί αυτό το συναίσθημα. Στον Σάρεντα όλο παίζει με τις αναλογίες, έχει κάνει μια σειρά από πολύ όμορφα σχέδια που είναι και στο ίδιο μέγεθος με το τελικό έργο, τον Άγιο Δόλφο και εδώ δεν υπάρχει η ταύτιση με το συναίσθημα, υπάρχει περισσότερο η μνήμη, ο χρόνος και ο χώρος. Η μνήμη έχει να κάνει, με το, το βλέπετε σε διπλάσιο περίπου μέγεθος από το πραγματικό, 50 ε70 είναι τόσο. Ε, η μνήμη έχει να κάνει με το ότι η ερώτητα του χώρου δεν προκύπτει από την εικονογραφία, αλλά προκύπτει από τη σύνδεση που έχω. Προκύπτει από τον τρόπο που το φως, ο, ο λόγος του Θεού, που είναι καθαρά έτσι, εγκεφαλική η σύνδεση με αυτόν, έρχεται και είναι σαν να πλανιέται μέσω της ρητορικής σε όλες τις επιφάνειες αυτού του χώρου και δημιουργεί αυτή την αίσθηση της μοντριανικής κατανομής κατακορύφων και οριζοντίων που δημιουργούν αυτή την αίσθηση αρμονίας και ισορροπίας ο άνθρωπος είναι μια μικρή φιγούρα που κατανέμεται σε αυτό το χώρο μέσα στον οποίο κυριαρχεί το φως και η ανθρώπινη μνήμη συνεπάρχει διότι ο χώρος αποκτά την ιερότητά του και από αυτά που μας συνδέουν μαζί του στα πλακάκια στις πέτρες του δαπέδου υπάρχουν εκεί είναι θαμμένος ο πατέρας του Ιωάννης Σάρεντα σε Σελεμπρίμ ένα. Γνωστός και διάσημος χαράκτης και γλύπτης είναι θαμμένος εκεί άρα αυτός ο τόπος αποκτάει και την ιερότητα μέσω της μνήμης, μέσω της κατανομής του χώρου και μέσω του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται οι αρχιτεκτονικές δομές. Η παλέτα είναι ίδια και ο τρόπος επεξεργασίας εντελώ διαφορετικός. Ο ένας έχει να κάνει με συναισθήματα θες να πλώσεις το χέρι να πιάσεις τη φλοκάτη το, το, το, το, το πυκνό τρίχωμα του, του, του αρνιού και στην άλλη αντιλαμβάνεσαι με το μυαλό την κατανομή των όγκων. συνέστημα από τη μία, λογική από την άλλη, δύο τρόποι με τους οποίους προσεγγίζεις το θείο υπερβαίνοντας το γεϊνό. Στρίβουμε λιγάκι και φτάνουμε μπροστά σε δύο εικονιστικά έργα, τα οποία το ένα είναι του Θουρμπαράν, πάλι, είναι ο Άγιος Αμβρόσιος, και το άλλο είναι του Άμπραχαμ Μπλόμαρτ, περίπου της ίδιας ονολογίας, είναι και τα δύο, είναι γύρω στο 1620 κάτι, το οποίο απεικονίζει μια Ολλανδική προσκύνηση των μάγων. Αυτό που τα ενώνει είναι κυρίως η έμφαση στην πολυτέλεια και στον πλούτο των ενδυμάτων. Δηλαδή με το, το βλέπεις αμέσως... Αυτό που σε τραβάει είναι το ένδυμα του Αγίου Αμβροσίου και το ένδυμα του Βαλτάσαρ, του, του μεγάλου μάγου που σκύβει προσκυνώντας τον Χριστό. Γιατί ο Μπλόμαρτ, επειδή είναι και ο ίδιος καθολικός και συνεχίζει να ζωγραφίζει θρησκευτικά έργα για την καθολική πελατεία της ουτρέχτης κυρίως, οπότε έχουμε θρησκευτικά θέματα τα οποία κατά τα άλλα είπαμε ότι είχαν υποχωρήσει αρκετά. The pomp and circumstance of the Catholic Church Still existed in the protestant Netherlands of the 17th century. Όχι σε δημόσιους χώρους και εκκλησίες, αλλά σε ιδιωτικά οικιακά παρεκκλήσια και σε μικρού μεγέθους έτσι, παρεκκλήσια καθολικών πιστών. Ο Μπλόμερ, που όπως σας είπα ήταν και ο ίδιος ένας αφουσιωμένος καθολικός, ζωγράφιζε τα ωραιότερα θρησκευτικά θέματα για αυτού του είδους την κοινότητα. Σε αυτό το έργο, η, α, η, το χρυσοκέντητο βελούδινο μπροκάρ, που έλκει την καταγωγή του από τα μεσαιωνικά υφάσματα, Α, χρησιμοποιείται για τα ενδύματα επισκόπων ή τα ενδύματα των μάγων έτσι όπως α, αποδίδονται. Οπότε εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνηση όπου δύο έργα που έχουν γίνει το ένα στην Ανδία το άλλο στην Ισπανία οι πρωταγωνιστές φορούν τα ίδια ρούχα. Από τη είναι ο Άγιος Αμβρόσιος του θυρπαράμου, πάντοτε είναι ένας από τους τέσσερους τέσσερις πατέρες της εκκλησίας της λατινικής, αυτοί αλλάζουν οι πατέρες, έτσι συνέχεια. Ε, πάντοτε είναι ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Άγιος Ιωρώνης, ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πάπας ο Γρηγόριος. Έτσι, οπότε. Κάθε ένας από αυτούς εκπροσωπεί έναν τρόπο πρόσβασης στη γνώση, λειτουργώντας κατά κύριο λόγο σαν ένα κλειδί που μπορεί ο πιστός να χρησιμοποιήσει για να επιτύχει την υπέρβαση. Εμείς αντίστοιχα εκείνη την περίοδο, οι τέσσερις πατέρες δική μας είναι οι τρεις ιεράρχες που τους γιορτάζουμε, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Αναζιαζινός και ο Άννης ο Χρυσόσυμος, και έχει προσθεθεί και ο, Μέ, ο Μέγας Αθανάσιος εδώ. Είναι περίπου σύγχρονη αυτοί όλοι, δηλαδή είναι του 4ου αιώνα, με την επισημοποίηση του χριστιανισμού, απλώς στην πορεία απέκτησαν και διαφορετική, διαφορετική αρμοδιότητα. Ο Άγιος Ιερόνμος, για παράδειγμα, απεικονίζεται σχεδόν πάντα γερακέντητος γυμνός γιατί ήταν ερημίτης, άρα έχω την, την έτσι, γυμνή, το γυμνό μονοπάτι και το ταπεινό τη πρόσβαση προς τον εσωτερικό σου, αυτό, ενώ ο Άγιος Αμβρόσιος απεικονίζεται με μια πολύ πιο επίσημη περιβολή λόγω της θέσης του όσο ήτανε εν ζωή. Το έργο χρησιμοποιεί τα βελούδινα κόκκινα και τα χρυσά, χρυσοκίτρινα με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο έτσι όπως το δουλεύει ο θρυμπαράν. εδώ βλέπετε και αναγεννησιακά, ραφαελέσκα και μαγειριστικά στοιχεία. Το ένδυμα είναι μπροκάρ. Βελούδο χρυσοκλωστή και τα σχέδια που έχει είναι ρόδια, ε, ανθοφορούντα, τα οποία έχουν το συμβολισμό, έχουν ένα χριστολογικό συμβολισμό το ρόδι, αυτό το σπάμε καμιά φορά, ε, επειδή εμπεριέχουν το, το μεγάλο εμπεριέχει τα μικρά, ε, είναι σαν να λειτουργούν ως σύμβολο της ζωής και σε πολλές περιπτώσεις στο χριστολογικό συμβολισμό του της αιώνια ζωή. Άρα το ρόδι έχει αυτό το συμβολισμό και έχουμε πάρα πολύ ωραία υφάσματα από το 15ο και το 16ο αιώνα. Μπράβο στο Μετρόπόλιο, στη Νέα Υόρκη, έχει μια πτέρυγα που συνήθω δεν την επισκέπτεται κανένας, με υφάσματα που μπορεί να δείτε πάρα πολύ όμορφα τέτοια παραδείγματα. Α δούμε μερικά. Αυτό είναι στο σκολέτο, αλλά δεν έχει σημασία όλα τα μουσεία έχουν. κοσμική ζωγραφική, δηλαδή πέρα από τον χριστολογικό συμβολισμό του περνάει, εδώ αςούμε βλέπουμε ένα αναγεννησιακό υπέροχο πορτρέτο από το Βερολίνο την Κεμέλτε Γκάλερι, όπου ε, αυτή η νέα όμορφη γυναίκα φοράει ένα υπέροχο μπροκάρ που πάλι περιέχει αυτά τα στοιχεία που είδαμε στα προηγούμενα υφάσματα και τα αποδίδει ο Πολαγιόλου με έναν εξαιρετικό τρόπο. και πάμε λίγο πιο δίπλα όπου υπάρχουν δύο πολυπληθείς σκηνέ, πάλι του Θουρμπαράν μία και του Βαγκάλλεν η άλλη οι οποίες λειτουργούν εν είδη διδακτικών επεισοδίων Persuading the Viewer of the Minimum Story πολλές φορές η τέχνη χρησιμοποιείται για να μπορέσει να μεταδώσει στο θεατή ε, μια σημαντική ιστορία ε, μέσα από μεγάλα μεγέθη τα οποία λειτουργούν ως ένα είδος παραδειγματικής εικόνας η οποία θα οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο. Ο Θουρμπαράν απεικονίζει το όραμα ενός μεσαιωνικού Αγίου όπου κοιμόμενος εμφανίζεται ο άγγελος και του δείχνει την ουράνια Ρωσαλήμ θεαρούντας να διαλύσει τις αμφιβολίες που είχε για το κατά πόσο ο ίδιος που έχει μία έντονη κοσμική ζωή έχει το δικαίωμα να κερδίσει την αιώνια ζωή στην Ιερουσαλήμ του Ουρανού. Οπότε το αριστερό έργο απεικονίζει αυτό, ενώ το δεξί έργο έχει να κάνει με μία επίσης μεσαιωνική ιστορία όπου ζωγραφίζει ο Βανγκάλεν και είναι ένα είδος απόδοσης δικαιοσύνης στην, στην... Βαρονία του Κόμι Γουλιέλμου, όπου και στα δύο έργα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Follow the good exam in order to gain entry into a better world. Μόνο που στο ένα το παράδειγμα έχει να κάνει με το ποιος είναι αυτός ο καλύτερος κόσμος, είναι ο κόσμος της αιωνιότητας και της ουράνιας βασιλείας και της οδηρίας της ψυχής, ενώ στο άλλο ο κόσμος είναι ο, ο, ο πραγματικός κόσμος στον οποίο ζούμε και η έννοια της απονομής της δικαιοσύνης. Και τα δύο ασχολούνται με την έννοια του, του δικαίου και του δικαιώματο, αλλά το δείχνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και τα δύο έργα είναι καραβατζικά, Έλκουν δηλαδή την καταγωγή τους από έργα που έχουν δει είτε του Καραβάτζο είτε των Καραβακιστών, δουλεύουν και τα δύο με κιάρο σκούρο, με απόδομες μεταβάσεις από το φως στο σκοτάδι, και τα δύο στοχεύουν στην αποκατάσταση ενός είδους δικαιοσύνης, μόνο που η μία είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η άλλη είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και αυτό βγάζει και τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κοινωνίες. Μία κοινωνία όπου το θεολογικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και μία κοινωνία όπου ο πραγματισμός και η αυτοδιαχείριση των κοινωνικών ζητημάτων είναι από τα πιο σημαντικά μελήματα. Άρα στο ένα παραγγέλνεις έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής και το άλλο έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργεί το δικαστικό σύστημα και η δικαιοσύνη τον ανθρώπων όμως, διότι στο δεξί έργο, ας το πρώτο αριστερό έργο, εδώ με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θερμπαράν, το καραμπατσικό στοιχείο το βλέπετε και εδώ, το κοιμόμενο που ενώ ζούσε τον 12ο αιώνα το 1100 είναι σύγχρονος με τον Άγιο Φραγκίσκο τον Ιταλικό δεν είχε κανονικοποιηθεί μέχρι το 17ο αιώνα και γίνεται τότε εγκρίνει ο Πάπας την κανονικοποίησή του άρα η παραγγελία στο Θουμπαρά είναι μια συνολική παραγγελία από το μοναστήρι όπου πρέπει να απεικονιστεί η ζωή του Αγίου από τη στιγμή που κανονικοποιήθηκε Αυτό είναι πιο πραγματιστικό και είναι και πιο αναφέρεται σε ένα γεγονός όπου ο Γουλιέρμος ο Τρίτος ε, αποφάσισε ο άλλο Σολομόν να αποκαταστήσει τιμή του δικαίου. Υπήρχε ένας αγρότης, ο οποίος είχε μια αγελάδα η οποία ήταν πολύ παραγωγική και κάποια στιγμή ο τσιφλικάς, στο οποίο το τσιφλίκι βρισκόταν αυτός ο αγρότης απαιτούσε αυτή την αγελάδα. Ο αγρότης αρνιόταν να δώσει την αγελάδα του, διότι έλεγε ότι είναι η μόνη πηγή εσόδων που έχω για να φρέψω την οικογένειά μου και δεν μπορώ αρνούμε να σου δώσω αυτή την αγελάδα. Ο Τσικλικάς πήγε το βράδυ και αντικατέστησε αυτή την αγελάδα κλέποντάς τη και βάζοντας τη θέση της μία αρρωστημένη αγελάδα που δεν είχε δυνατότητα παραγωγής δηλαδή αφού δεν μου τη δίνει, εγώ είμαι έχω την εξουσία και θα την πάρω με το ζωρι και θα σου δώσω ένα άλλο ζώο που θα είναι του πεταματού και κάποια στιγμή ο, ο αγρότης ε, εξίσταται και προσπαθεί να βρει το δίκιο του γιατί το μόνο που είχε στη ζωή ήταν αυτή η αγελάδα και φτάνει στον Γουλιέρμο τον Τρίτο η ιστορία ο οποίος Γουλιαίμος τον Τρίτο εν είδη παραδειγματικής τιμωρία αποφασίζει να αποκεφαλίσει τον τσιφλικά που είχε συμμετάξει στο γεγονός. Οπότε τι έχω. Έχω μια ιστορία που είναι πολύ ρεαλιστική σε σχέση με μια ιστορία που είναι πολύ οραματική. Άρα έχω δύο ιστορίες που και οι δύο διαπραγματεύονται το θέμα της δικαιοσύνης μόνο που η μία δικαιοσύνη έχει να κάνει με τη σκληρότητα των ανθρώπινων νόμων ενώ η άλλη έχει να κάνει με τους θεϊκούς νόμους. Τέταρτο ζευγάρι δύο μικρά έργα πάρα πολύ όμορφα, τα οποία απεικονίζουν αυτήν την στοχαστική και ενδοσκοπική απεικόνιση Από τη μία έχω πλησιάζοντας τα έργα έναν πάρα πολύ ωραίο Χριστό ενίδη είδη ε, και η δε ε, ε, ε, ο άνθρωπος, και ένα πορτρέτο του Τίτο ε, ντυμένου ως φραγκισκανού μοναχού. Δύο έργα στοχαστικά, εσωτερικά, σιωπηλά, με τόνους του Χρυσοκάστανου, με χαμηλωμένα βλέμματα και ένα στοιχείο ενδοσκόπησης. Και το έργο του Μουρίγιο και το έργο του Ρέμπραντ ε, είναι δύο αριστουργήματα και τα δύο είναι πάρα πολύ όμορφα στο ένα υπάρχει η, το γυμνό ταλαιπωρημένο σώμα στο άλλο υπάρχει το καλυμμένο σώμα και στα δύο υπάρχουν τα χαμηλωμένα μάτια και τα χαμηλωμένα βλέφαρα, το ένα είναι προβαλόμενο το άλλο είναι καλυπτόμενο και στα δύο έργα όμως υπάρχει αυτή η πάρα πολύ όμορφη αίσθηση ρεύβερη που λέει και εδώ σε μια στάση ενδοσκόπησης το κεφάλι γέρνει απαλά, τα μάτια κοιτούν προς τα κάτω. Μια στιγμή εσωτερικής ηρεμία. Ε, μας επιτρέπουν τα έργα με το κόψιμο του πλάνου να βρεθούμε σε μια πολύ στενή εγκύτητα με αυτά, έτσι όπως αποδίδονται, με μια παρόμοια ατμόσφαιρα ενδοσκόπησης και... Ε, σαν μεταμέλειες σας πούμε ε, ο Ισπανός δάσκαλο Μουρίγιο δείχνει, απεικονίζει το Χριστό ως Χριστό του Ελέους λίγο πριν τη Σταύρωση σε μια πόζα ενδοσκόπηση. ο Ρέμπραντ απεικονίζει τον Τίτο τον ίδιο του το γιο σαν ένα φραγκισκανό μοναχό σαν τον ίδιο τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης τον ιδρυτή του τάγματο που α, α, ακολούθησε μεζένση το Χριστό και ταυτίστηκε μαζί του και νοητικά αλλά και σωματικά μέσω της ιστορίας με τα στίγματα. Άρα έχω δύο έργα τα οποία είναι πολύ ενδοσκοπικά, πολύ όμορφα, πολύ λιτά και τα οποία κάνουν αυτό το κοντινό πλάνο στο απεικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο το βλέπουμε να στοχάζεται και αυτό δημιουργεί και σε εμά. Μια ανάγκη στο χασμού. Ο Ομπουργείο δουλεύει πάρα πολύ απαλά τις τονικές διαβαθμίσεις, γλυκαίνει αυτά τα εγκρανταρίσματα της πάστας του χρώματος και του φωτός, Είναι βασιλικό χρώμα, αλλά εδώ έχει απεκδηθεί οποιοδήποτε ανθρώπινου στάτου και αξιώματο και είναι πια γυμνό αναμένοντα τον επίγειο θάνατο. Είναι σύνηθε. Συνήθω το Έξω το Ιδέο Άνθρωπο, απεικονιζόταν σε πολυπληθείς σκηνέ. Σε όλη την Ιταλική τέχνη και την Ισπανική, συνήθω και στο Ρέμπραντ που είδαμε την προηγούμενη φορά τη σειρά των χαρακτικών με το ίδιο θέμα, βλέπετε ότι συνήθω απεικονίζει τη σκηνή με τον Πιλάτο, με τον Βαραβά, με τον Ισού, με το πλήθο το οποίο συνενεί, απορρίπτει. Στην Βενετσιάνικη δεζογραφική, όπω είναι αυτό το έργο του Τυσιανού, Βλέπετε ότι απεικονίζονται αυτοί οι ωραίοι βενετσιάνικοι ανταριασμένοι ουρανοί όπου τα γαλάζια αυτά έρχονται να συνδυαστούν με τον πλάγιο χειμωνιάτικο ήλιο που πέφτει πάνω στα σύννεφα του Ιταλικού Βορρά, με τις απαστράπτουσες πανοπλίες, τα άλογα, τα βελούδα, τα μετάξια, τις μεγάλες σκάλες και τα Παλάτσο της Βενετίας. Οπότε έχω μια πολυπληθή σκηνή, όπου είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια, σαν αυτή του κουρς Τόρισε, αλλά που δεν μου δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθώ στο ανθρώπινο δράμα του ατόμου. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο όσον αφορά τη χρωματική του γάμα και τη δεξιοτεχνία του Τισιανού. Για... Και το δείχνω γιατί χωρί τον Τισιανό δεν θα υπήρχε ούτε Βελάσκετ ούτε Ρέμπραν. Ο Τισιανός είναι αυτός που επηρέασε. Είναι ο ένα ζωγράφος του 16ου αιώνα. Και είναι ο ζωγράφος που είναι ο πρώτος που δουλεύει λαζούρες. Λαζούρες είναι οι διαφάνειες στι οποίε έχει τον εφηλίδικο λάδι. Δηλαδή, δουλεύεις με πάρα πολλέ στρώσεις, δουλεύει το λάδι και επειδή θέλεις να δώσει αυτή την αίσθηση βάθου και διαφάνεια, πάνω από το λάδι μόλις στεγνώσει, δουλεύει σε τόνου χρωματικούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αραιωμένοι, Σαν, σαν να, να δουλεύει στρώσεις-στρώσεις διαφάνειας και αυτό το πράγμα δίνει μία λάμψη και ένα βάθος που είναι χαρακτηριστικό. Ο Τησιανός ήταν επίσης ο πρώτος ο οποίος δούλευε σε αυτό που ονομάσα την άλλη φορά «Rough manner, αλλά σπρετσατούρα, πιτούρα αλλά σπρετσατούρα, δηλαδή που δούλευε με μία ρευστότητα στον τρόπο με τον οποίο απέβει τα χαρακτηριστικά. Αυτά οφείλονται και στην ιδιοφυΐα του Τησιανού, και στην ιδιαιτερότητα της βενετία όπου οι λάμψεις, η θολότητα της ατμόσφαιρας, οι αντανακλάσσεις των νερών, η διάχυτη γρασία παντού, ε, βοηθούσε στο να αποδώσουν οι ζωγράφοι την αίσθηση που είχαν από τον περιβάλλοντα χώρο. Η ουσία είναι ότι ο Τησιανός ήταν ο πρώτος ο οποίο δούλεψε με αυτόν τον ζωγραφικό τρόπο και έργα του ο Βελάσκετ έχει δει σίγουρα, γιατί υπάρχουν στη Βασιλική Συλλογή πάρα πολλά, των Ισπανών. Στο Πράντο υπάρχουν την βελάσκεθ και ο Ρέμπραντ έχει δει κάποιους τυσιανούς. <ΣΣΣΣ> Γιατί σας το δίνω τώρα αυτό αφού δεν ήταν στην έκθεση. Σας το δείχνω για να σας πω ότι το σημείο εκείνησης ήταν ο Τησιανός και ότι ο Τησιανός και ο Καραβάτζο, αυτοί οι δύο, ε, και ο Καραβάτζο δούλευε πάρα πολύ την έννοια της σωματικότητας, ήταν ο πρώτος στον οποίο τα σώματα ήταν σώματα. Δηλαδή όπου η ερετικότητά του προέτουται κυρίως από το γεγονός ότι έφερνε σε αμηχανία το θεατή γιατί το σώμα ήταν πολύ σώμα ακόμα και σήμερα δηλαδή, κοιτώντας θέματα που από τη φύση τους δεν επιτρέπουν την ε, θέαση των σωμάτων, ως σωμάτων, δηλαδή όταν βλέπεις έναν Χριστό, ε, ε, και ειδικά έναν Χριστό ε, Στέφανο Εξακανθών, ή έναν Χριστό βασανιζόμενο στο H Homo, που είναι και αυτό το ίδιο από την Τζένοβα, ε, ε, ε, το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να δεις τον Χριστό ερωτικά σαν σώμα και όμως ο Καραβάτζο ακροβατεί ανάμεσα στην ανάγκη του να αποδώσει αυτήν την πάρα πολύ έντονη σωματικότητα και στην ίδια την επιταγή του θέματος. Γι' αυτό του επέστρεφαν τα έργα συχνά. Διότι ήταν, φέρανε σε αμηχανία να πιστώ, Γιατί ήταν πολύ σωματικά. Ε, και εδώ βλέπετε ένα πολύ όμορφο έργο του Καραβάτζο από τη Τζένοβο όπου υπάρχει αυτό το σποτάκι φωτό που πέφτει πάνω στο, στο γυμνό σώμα του Χριστού και κατηφορίζει από το στέρνο στην κοιλιά, στον αφαλό και φτάνει στα δεμένα χέρια και από την άλλη τη σκληρότητα των άλλων δύο πρωταγωνιστών που αφού έχουν εμπέξει και βασανίσει το σώμα το σκεπάζουν για να το οδηγήσουν στον τελικό βασανισμό του οπότε έχω ένα πολύ ωραίο καραβάντζο ο Καραβάντζο είναι ωραίος ο Χριστός εννοώ είναι ωραίος σου προκαλεί αυτήν την αίσθηση είναι στο μετέχνιο μεταξύ της αναγέννησης και του Μπαρό δεν είναι τόσο βασανισμένος δείχνω αυτά τα δύο έργα του Τισιανού το μεγάλο Έτζε Χόμο και του Καραβάζο το μικρότερο Έτζε Χόμο για να σας πω ότι και η ίδια αυτή ζωγράφη ο Τισιανός ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια θέλει να κάνει ένα ζουμμιλ στο ανθρώπινο δράμα και τα έτσι έχω που κάνει το πρώτο ήταν τη δεκαετία του 40 δηλαδή πολύ, πολύ, μικρός αυσιανός, αυτά το, τη δεκαετία του 30. αυτό είναι το 1547 δηλαδή εδώ είναι γύρω στα 60 το θησιανός άρα εδώ κόβει όλες τις άλλες μορφές και στο επόμενο που θα δούμε και στο Εβιμβούργ ε, του Δουβλίνου και του, της Μαδρίτης βλέπετε ότι επικεντρώνεται ακριβώς στην ενδοσκόπηση του πάσχοντος σώματος στα καμηλωμένα βλέφαρα στη μελαγχολία, τη θλίψη και τον αναλογισμό του δράματος Που περνάει το πινέλο ξανά και ξανά. Και αυτό ακόμα μεταγενέστερο του Τιτσιανού πάλι από το Δουβλίνο. ο το Μουρίγιο αντλεί, όπως βλέπετε, αντλεί από όλη αυτή την παράδοση της ενδοσκόπησης, της γυμνότητας, της έμβασης στο σώμα για να κάνει το δικό του έργο. Δίπλα σε αυτό, στη, στο X Museum, βρίσκεται αυτό το υπέροχο έργο του Τίτο, όπου αποδίδεται σε έναν απροσδιόριστο επίσης χώρο που έχει να κάνει με την έννοια του του καταφυγίου και η έννοια του καταφυγίου επιτείνεται και με τον τρόπο που το σώμα χώνεται μέσα στο καταφύγιο του φραγκισκανικού ράσου και της κουκούλας. Γιατί ότι Τίτο το έργο είναι το 1660, ότι το ξαναλέω, ότι είναι το μόνο παιδί που του έχει μείνει ζωντανό η Σάσκια έχει πεθάνει η μάνα του, τα άλλα παιδιά έχουν πεθάνει όλα και είναι μόνο τίτο. Και ο Ρέμπραντ έχει πάντα αυτή την αίσθηση ότι αυτό το παιδί βρίσκεται σε, σε ένα μετέχμιο επικινδυνότητας, δεν θέλω να μου πεθάνει, θέλω με κάποιο τρόπο να το προστατεύσω σε ένα είδος καταφυγίου και όπως ο Άγιος Φραγκίσκος έφυγε από τα επίγεια πλούτη και ζήτησε καταφύγιο στη φύση, σε μια σπηλιά ε, ε, μέσα στα δέντρα εδώ, αυτά που φαίνονται έτσι λίγο απροσδιόριστα και στο τρίχινο ταπεινό φραγγισκανικό ράσο έτσι χρησιμοποιεί τον Τίτο σαν μοντέλο για να φτιάξει έναν Άγιο φραγκίσκο δουλεύοντας ακριβώς με αυτές τις καστανοκίτρινες τονικές διαβαθμίσεις ενό γήινου καταφυγίου που παρέχει μια προστασία και μια ελπίδα, ένα είδος στοχασμού και ενδοσκόπησης για τα επόμενα που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να είναι αρνητικά. Οπότε έχω πάλι μια πάρα πολύ χαμηλών τόν ζωγραφική και μια εξαιρετική απόδοση αυτών των δύο τονικών διαβαθμίσεων. Σε αντίθεση με το... θα το δούμε και μετά αυτό... αλλά σε αντίθεση με το που δουλεύει τις λαζούρες του και αποκτάει αυτό βάθος, ο Ρέμπραντ ε, δεν δουλεύει λαζούρε τόσο, όσο το χρώμα του είναι πιο στεγνό και πιο πηχτό και τα άσπρα του και τα φωτεινά του Ρέμπραντ βγαίνουν προς τα έξω δημιουργώντας μια πάρα πολύ παράξενη αλλά εντυπωσιακή αίσθηση υλικότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τις λεπτομέρειες των φυσιογνωμίων, <Κι> Αλλάζουμε mood, αλλάζουμε θέμα, λίγο παραδίπλα, πάμε και βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση, δύο ε, πορτρέτων που εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται να έχουν καμία ομοιότητα διότι από τη μία έχω ένα αριστοκρατικό κοσμικό πορτρέτο και από την άλλη έχω μία ε, Παναγία ενδοξη Βρεφοκρατούσα. Το αριστερό έργο, τα βαλανάποδα εγώ, το αριστερό έργο είναι του Μουρήλιο, εδώ, και είναι μία από τις πολύ όμορφες Παναγίες του ζωγράφησης σήμερα βρίσκεται στον Ντάουιτς, είναι, είναι μεγάλα έργα και τα δύο, είναι δηλαδή δύο μέτρα αυτό και ένα εμενίδα εκείνο είναι τεράστια τα έργα και το δεύτερο είναι ένα έργο του Βαντετέμπελ που απεικονίζει την Αγνή Αλμπερτίνα του Νασάου μια πριγκίπισσα δηλαδή με τα τρία τη παιδιά η οποία ήταν και επίτροπο του Νασάου όταν πέθανε ο άντρας της μέχρι να μεγαλώσει το παιδί της άρα πρόκειται για μια βασίλισσα ουσιαστικά αυτό που συνδέει τα δύο αυτά έργα είναι η έννοια τη μητρότητας Έχω δύο μητέρες. Mary, as the mother of God, is especially venerated in the Catholic Church. <coughs> και στην Ελληνική, και στην Ορθόδοξη, αλλά κυρίως στην Καθολική, η, η Παναγία είναι μια uh, πολύ σημαντική φιγούρα. As a mother, she experienced all the joys and sorrows of her child Jesus and thus became a hugely important role model, as such, for believers and as an interest to God. The idea of motherhood is so strongly linked to marri that a secular representation of the mother and child can also it. for instance here, as an exemplary mother to children. Άρα έχω μία μητρική φιγούρα η οποία δουλεύει και ω intermediary, ω διάμεση, η οποία λειτουργεί και στι δύο περιπτώσει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, το έργο του Μουρίλιο, εδώ όπως τον είδαμε και πριν δουλεύει με μια πολύ απαλή παλέτα Τα χρώματά του είναι υπέροχα γιατί δουλεύει με τις ακρότητες των μανιεριστικών χρωμάτων Είναι σχεδόν ηλεκτρισμένα τα χρώματά του και έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο βάθος Η πινελιά του όμως είναι πάρα πολύ μαλακή και δίνει αυτή την αίσθηση άβρας Γιατί τα περιγράμματα του δεν είναι αυστηρά Βλέπετε ότι δεν καταλαβαίνω, δεν έχει περίγραμμα το Σάλλη, ούτε το ρούχο, οπότε δουλεύει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο που συνδυάζει το σφουμάτιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, τη ρευστότητα του Τισιανού, την κομψότητα του Ραφαήλ και όλα αυτά σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο είναι αυτό που τον κάνει πάρα πολύ δημοφιλή στην ισπανική κοινωνία του 17ου αιώνα δείτε το βάθος των χρωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στα δύο χαρακτηριστικά έτσι, χρώματα της Παναγίας που έχει συνήθως το μαφόριο, το κόκκινο και το μπλε, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μαγειριστικά στοιχεία. Στο άλλο έργο του Βαντερ Τέμπελ βλέπετε ότι α, ο Βαντάϊκ, ζωγράφο πολύ σημαντικός των κάτω χωρών ακριβώς της ίδιας περίοδου, ε, έχει δουλέψει βερφοκρατούσε Παναγίες οι οποίες έχουν ακριβώς την ίδια πόζα και εδώ έχω ένα προγενέστερο έργο που προφανώς το έχει δει ο Βαντερτέμπελ διότι το χρησιμοποιεί σαν αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αποδώσει κυρίως τη μορφή του μικρού Χριστού. Κοιτάξτε στην αντιπαράθεση που κάνουμε την λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο πατάει το μωρό Χριστός εδώ και ο μικρός, το μικρό παιδί της Αγνής την κίνηση του χεριού που τίνει προ το στήθος την κίνηση των ματιών μόνο που εδώ έχει εξατομικευτεί λίγο περισσότερο για να προσυδιάζουν τα χαρακτηριστικά στη μητέρα και στα άλλα δύο παιδιά αλλά ουσιαστικά επίσης δείτε τη μετοπικότητα το ότι η Παναγία στις σκηνές αυτές κοιτάει προ τα πάνω συνήθω, προς το Θεό αναφερόμενη στη Θεία Χάρη και στη διαμεσολάβηση, ενώ οι προσωπογραφίε οι κοσμικές κοιτούν κατάματα το θεατή γιατί είναι υποδηλώσεις κοινωνικού τάτους. Επίσης, ο Χριστό κοιτάει σε ένα προσδιορίστο προς τα εμάς μεν, αλλά σε ένα προσδιορίστο χώρο, ενώ το μικρό παιδάκι εδώ κοιτάει επίση με τοπικά. Άρα βλέπω ότι η θρησκευτική ζωγραφική που υπήρχε στην Ισπανία και η οποία εισάγεται στην Ολλανδία τα πρώτα χρόνια, σιγά σιγά δίνει τη θέση της τυπολογικά σε κοσμικά πορτρέτα τα οποία αποδίδουν την εναπομείνασα αριστοκρατική τάξη κυρίως στο Βέλγιο και στην νότιο Ολλανδία. τα οποία όπως επειδή είναι status symbols, χρησιμοποιούν και μια σειρά από έτσι, εξωτερικά στοιχεία, εντυπωσιακά στην τεχνική τους, αλλά λίγο επιφανειακά στην ψυχολογική προσέγγιση. Ε, αυτοί το δουλεύουν με στους του τρόπους αυτό το reference, δηλαδή το είχαμε δει και την άλλη φορά με τον Καμπρίλ Μετσού και το Άρρωστο Παιδί, ε, το οποίο υπάρχει σαν αναφορά και στο Μουρίγιο δηλαδή έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πιο ταπεινές Παναγίες όπως είναι ο Μουρίγιο έχει βλέψει όλο τον ειδών της Παναγίες από έντοξες μέχρι ταπεινέ, από χωριατοπούλες μέχρι βασίλισσες σε Παναγία από φτωχά περιβάλλοντα και ουδέτερα χωρί τίποτα, κανένα στολίδι μέχρι υπέρλαμπρα οπότε εδώ βλέπουμε άλλη μια Παναγία του Μουρίγιο με ένα γκαμπριέν μετσού που είναι το άρρωστο παιδί στο οποίο όπως είχαμε πει υπάρχουν άμεσα οι αναφορές της μητρότητας, της φροντίδας του τρόπου με τον οποίο η ανυμπόρια του παιδιού απεικονίζει αυτά τα χαρακτηριστικά ο πραγματισμό όμως των Ολλανδών που είναι το γιατρικό είναι αυτό που θα φέρει το, ενώ η άλλη κοιτάει στον ουρανό και περιμένει τη χάρη του Θεού που θα οδηγήσει το παιδί που θα σταυρωθεί στην Ανάσταση ενώ αυτή έχει το γιατρικό δίπλα και κοιτάει πραγματιστικά τι μπορώ να κάνω για να αποτρέψω την επιδείνωση ε, του μονοπατιού αυτού που έχει πάρει το παιδί μου άρα και αυτό μου δίνει αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στην καθολική αντιμετώπιση της μητρότητας και μια βρεφοκρατούσας γυναίκας αριστερά και τον πραγματισμό, την κοσμικότητα βρεφοκρατουσών γυναικών εν είδη στην Ολλανδική Ζωγραφική. Πέμπτο ζευγάρι, δύο προφήτησες, δύο γυναίκες με ανοιχτό την πλάκα ή το βιβλίο της γραφής. Δύο πολύ ωραία πορτρέτα, του Δελάσκεθ αριστερά και του Ρέμπραντ δεξιά. Και τα δύο είναι αριστούργηματικά. Το ένα δουλεύει με το εξωτερικό φως, που πέφτει και χαϊδεύει το ρούχο της σίδηλας, και το άλλο δουλεύει με το εσωτερικό φως, που έρχεται από το βιβλίο, πέφτει από κάπου πάνω, αριστερά, αλλά πέφτει πάνω ίσα που γυαλίζει λίγο τη μύτη της γριάς προφήτης πέφτει στο λευκό της ρούχο και είναι σαν να απαυγάζει από το βιβλίο που κρατά. Βελάσκεθ, Σίμπυλα Κοντάμπουλα Ράζα, Rembrandt, An Old Woman Reading. Άρα έχω δύο πολύ όμορφα έργα με δύο γυναικείες φιγούρες, που έχουν μπροστά τους ένα βιβλίο με γραφή ή ένα βιβλίο στο οποίο θα τοποθετηθεί η γραφή. Συμβατικά ονομάζονται, είναι προφήτησες συμβατικά, η μία έτσι, συμβατικά ονομάζεται Σίδηλα. Σίδηλα είναι ο θηλυκός προφήτης, θυμάστε μιχαήλ άγγελο την καπέλαση Στήνα που έχει απεικονίσει εναλλασσόμενος στην οροφή, Επτά προφήτες και πέντε σίβηλες. Οι σίβηλες έχουν να κάνουν με τη γνώση του κόσμου. Ε, Ήταν συνήθως η σε σεμαντία, όπως είναι η βελφική σίβηλα, η λιβική σίβηλα, η σίβηλα ερυθρέα κτλ. Εδώ είναι μία προσδιόριστη σίβηλα, εμείς την έχουμε ονομάσει σίβηλα, διότι κρατάει μία πλάκα στην οποία ετοιμάζεται να απεικονίσει την προφητεία και το θεϊκό λόγο. Και οι δύο έχουν κλειστά βλέφαρα που σημαίνει ότι η γνώση των μελούμενων και η πέρβαση της πραγματικότητας είναι αυτή που οδηγεί στην διαισθητική γνώση που πολλές φορές διαπερνά το παρόν αγγίζοντας το παρελθόν και το μέλλον με έναν τρόπο όπου γεφυρώνονται όλα όσα το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να γεφυρώσει. Και στα δύο έργα «Light certainly determines the intrinsic message of the work of art». Εδώ, αυτή το είπαν για το φως. Αυτά τα δύο έργα και τα δύο χρονολογούνται στα μέσα του 17ου αιώνα. Και τα δύο απεικονίζουν ε, γυναικείες φιγούρες σε μπούστο μέχρι τη μέση, ο, η κάθε μία με το χάρισμα της προφητείας. Και για τους δύο και το Βελάσκετ και το Ρέμπραν το φως είναι το όχημα μέσω του οποίου θα μεταδοθεί ένα μήνυμα το οποίο αποδίδεται με έναν έντονο τρόπο και με ένα δυνατό αποτέλεσμα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Βελάσκεφ και ο Ρέμπραν επιτυγχάνουν αυτό το αποτέλεσμα είναι... Έτσι, και ένδειξη κατά κάποιο τρόπο ε, της τόλης και της δύναμης με την οποία αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τα δύο είναι ζωγραφικά αριστουργήματα, Το ένα διότι στην αναγεννησιακή γνώση του σώματος είναι πάρα πολύ όμορφο το χέρι της. Είναι πολύ υλικό, είναι ένα ωραίο γυναικείο χέρι και ο λεμός. και ταυτόχρονα εδώ κάνει ζωγραφικό παιγνίδι. Απαλλάσσεται από την ανάγκη του να απεικονίσει τις λεπτομέρειες ο Βελάσκε, και κάνει ζωγραφικό παιχνίδι σαν να είναι ο Μανέ. Το φως έρχεται από εδώ αριστερά, πέφτει πάνω σε αυτό το χέρι, κάνει παιχνίδι στο ρούχο το απροσδιορίστα ζωγραφικό και ετοιμάζεται να πέσει πάνω στην πλάκα στην οποία θα γραφτεί η προφητεία. Ξαναβάζω τον μπάς. Αντίθετα δουλεύει με πολύ διαφορετικό τρόπο το φως. Και εδώ θεωρητικώς έρχεται από κάπου πάλι αριστερά, αλλά έρχεται με έναν τέτοιο τρόπο που πέφτει ξύνοντας λευκά ό,τι κομμάτι του προσώπου εξέχει από τον κεφαλόδεσμο, αυτό το, το μαντήλι που φοράει, και πέφτει πάνω στο ρούχο, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να πηγάζει από εδώ. Διότι η προφήτησα είναι σαν να έχει γράψει την προφητεία και τώρα τη διαβάζει και διαβάζοντάς τη είναι σαν να δείτε μία αλήθεια. Το φως ταυτίζεται με την αλήθεια σε όλη την χριστιανική παράδοση. Άρα ο Ρέμπραν που αναζητά μια αλήθεια στα κείμενα χρησιμοποιεί πιθανόν τη μητέρα του εδώ παρόλο που το έργο είναι πολύ μεταγενέστερο να αποδώσει αυτήν την προφήτησα. Δουλεύει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο τα βαθιά κόκκινα, τα βελούδια τα οποία έχουν υποχωρήσει και δίνουν τη θέση τους στα λευκά, τα κίτρινα και τα καστανά και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Το έχει δουλέψει και σε ένα προγενέστερο έργο πάρα πολύ ωραίο στο Rex Museum που είναι γριά που διαβάζει Πιθανόν η προφήτης Άννα που διαβάζει την προφητεία της η Άννα ήταν αυτή μαζί με το Σιμεών που είχε προβλέψει τον ερχομό του Χριστού και ήταν στην Εκκλησία όταν παρουσιάστηκε είναι από ένα τέτοιο επεισόδιο αλλά εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πως ένας τόσο νεαρός Ρέμπραντ 25 χρονό ήδη ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το παιγνίδι των υφών της λάμψη, της διαφάνειας και τον τρόπο με τον οποίο η ζωγραφική τελικά είναι ένα είδο ψηλάφισης του κόσμου θα το σχολιάσουμε αυτό την επόμενη φορά πιο πολύ αλλά είναι και εδώ σαν και εμείς σαν αυτή να μην διαβάζει είναι κλειστά τα μάτια της και σαν να είναι σύστημα bright. δηλαδή όπως ένα τυφλός ψηλαφώντας το ανάγλυφο σύστημα μαθαίνει όλο αυτό που γράφει το βιβλίο και το λόγο, έτσι κι αυτή κλειστά τα μάτια, ψηλαφεί το τεράστιο βιβλίο και είναι σαν να έρχεται σε επαφή με τη γνώση. Άρα ο Ρέμπρα μου λέει ότι ε, κι εμείς είμαστε εδώ που παρατηρούμε τη γυναίκα που κάνει αυτού του είδους την απτική ψηλάφιση καθώς εμείς κάνουμε μια οπτική ψηλάφιση αφήνοντας το βλέμμα μας να χαϊδέψει και αυτό με το δικό του τρόπο αυτό το texture play που κάνει το πεγνίδι των υφών σε μια εποχή που ακόμα είναι 25 χρονών και βλέπετε ότι ήδη γιατί καμιά φορά λέμε ότι ο γεροντικός ρέβρα είναι αυτός που ε, ενδιαφέρεται για τα textures αλλά εδώ βλέπετε ότι ήδη από πολύ νεαρή ηλικία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το παιχνίδι των υφών και των λάμψεων. και σίγουρα δεν βλέπει σαν να προσπαθεί να δει αλλά να μην βλέπει και με το χέρι τελικά να αντιλαμβάνεται Ζευγάρια. ήταν αυτό, αυτά τα δύο έργα τα οποία ήταν πραγματικά καταπληκτικά γιατί υπήρχε αυτή η φοβερή κίνηση των χεριών του Αγίου Σεράπιου και, τον, και του Κύκνου. οπότε το ένα γύρινα και προς τα μέσα, το άλλο και προς τα έξω και ήταν καταπληκτικό, ήταν οι δύο έτσι Ποιήματα σε λευκό, τα οποία λειτουργούσαν μέσα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση. Το αριστερό είναι πάλι του Θουρμπαράν, είναι το μαρτύριο του Αγίου Σεραπίωνος και το δεξί είναι του Γιάνν Άσελην που είναι ο επαπηλούμενος Κύκνος. Δύο πάρα πολύ όμορφα έργα και τα δύο, ε, τα οποία όμως υποδηλώνουν ταυτόχρονα και μια διαφορετική προσέγγιση. Ε, Καλά, α το πούμε εμεί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ε, τη πάρα πολύ ωραία σκηνή στο έργο του Άσελιν με το σκύλο που έρχεται να επιτεθεί. Ο κύκνος γενικά είναι από τα ζώα που λειτουργεί μέσα από την έννοια τη αυτοθυσίας προκειμένου να διασώσει τα παιδιά του, τα αυγά του. Δηλαδή, επειδή είναι ένα επιθετικό πτηνό. Ε, ε, όταν μείνετε για τα αυγά του ή για τα μικρά του μπορεί να αυτοθυσιαστεί και να σκοτωθεί προκειμένου να τα σώσει γίνεται πάρα πολύ επιθετικό οπότε βλέπετε εδώ τα αυγά, τη φωλιά, τα αυγά, το σκύλο ο οποίο έρχεται από το ποτάμι κολυμπώντας με άγριες διαθέσει και τον τρόπο με τον οποίο ο κύκλος ανοίγει τις φτερούγες του, τεντώνει το λαιμό του, αρχίζει και βγάζει αυτή την άσχημη κραυγή που βγάζουν οι κύκλοι και ετοιμάζεται να αμυνθεί οπότε δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιγνίδι με τα λευκά, τις όχρες, τα γαλάζια και τα πράσινα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά οι φτερούγες είναι ανοιγμένες, τεντωμένε, έτοιμες ετοιμοπόλεμες, έτοι, επιθετικές αντίθετα τα χέρια του Αγίου Σεραπίωνα είναι παραιτημένα, είναι σταυρωμένο σταυρώθηκε στην Αφρική αυτός ο Άγιος οπότε βρίσκεται στα όρια του τότεν του θανάτου, μέσω του οποίου μαρτυρίου θα οδηγηθεί στον επίγειο θάνατο και θα ελπίσει σε μία αιώνια ζωή. Οπότε έχω δύο λευκά, υποκίτρνα λευκά, κοιτάξτε πώς δουλεύουν, δύο υποκίτρνα λευκά, όπου στο ένα είναι τεντωμένα και στο άλλο είναι κλεισμένα προς τα μέσα και δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιγνίδι. Στο θουρμπαράν πέφτει όλο η τα κάτω, μέσα από αυτήν τη αίσθηση τόσης, αλλά ταυτόχρονα και ανάτασης και δημιουργεί αυτό το παιγνίδι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το λευκό του τον δέσαν σε δύο δέντρα αυτό. ο αστικό τάγμα δυσκοτώθηκε στην Αφρική αυτό είναι το έμβλημα του τάγματος Όσο παρατηρούμε το έργο βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί τρεις επιγραφές πάνω από το σκύλο, κάτω από το γκύκνο και πάνω από πάνω στα αυγά εδώ, οι οποίες προσθέθηκαν αργότερα διότι ουσιαστικά αυτό το έργο αυτές οι επιγραφές γράφουν η μία γράφη The Rad The Grand Pensionary, εδώ, η άλλη γράφει Holland εδώ. και η τρίτη πάνω από το σκύλο γράφει the van der Stadt", the enemy of the state» ο εχθρός της πόλης, ο εχθρός του κράτους, ο, ο ήρωας της πόλης και αυτό, αυτό αναφέρεται σε μια ιστορία με τον Ντεβίτε όπου όταν έγινε η εισβολή των Γάλλων και των Άγγλων ε, ο Ντεβίτε υπερασπίστηκε την Ολλανδία αλλά κάποια στιγμή θεώρησαν ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Γουλιέλμο της Οράνγκης και πάρα πολύ γρήγορα πιάσανε αυτό και τον αδελφό του μες στη και τους θανάτωσαν ε, και ε, πήρε πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί η μνήμη του και να γίνει ένας λαϊκός ήρωας. Οπότε είναι και λίγος τη τιμής στον τρόπο με τον οποίο η μνήμη του Δεβίτες σαν ενός αξιωματούχου που σε αυτόν οφείλουμε την αντίσταση της Ολλανδίας και την προστασία της χώρας από την εισβολή των εχθρών Αποκαταστάθηκε. Οπότε κάποια στιγμή στο 18ο αιώνα, περίπου 60-70 χρόνια μετά από την κατασκευή του έργου, προστίθεται, εν τω το βίτε, είναι το λευκό, το λευκό το χρώμα. Άρα ο, κύκνο, ο λευκός κύκνος ταιριάζει πάρα πολύ και με το επώνυμό του, ε, άρα γίνεται αυτή η ταύτιση και προστήθηται η επιγραφή η οποία επιγραφεί στη Μέν Ολλανδία στα αυγά επάνω γράφει και κοιτάξτε και τι ωραία παλέτα στον τρόπο που δουλεύει τα φώτα ο Άσελη, γράφει Ολλανδία που είναι η απειλούμενη επαρχία στην οποία έκαναν πρώτα εισβολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έκαναν ε, εισβολή, του ζήτησαν τη βοήθεια οι Ολλανδίοι για να μπορέσουν να τα στην αυτοκρατορία των Ισπανών και οι άλλοι βρήκαν ευκαιρία, οι Γάλλοι και οι Άλλοι, και σου λέει «Ωραία, ας κατακτήσουμε εμείς τώρα την Ολλανδία». Και σε αυτή τη διαμάχη πρωτοστάτησε ο Ντεβίτε. Άρα εδώ απεικονίζεται ο Ντεβίτε, «Δεβιάνν Βαντεστάντ», ο εχθρός του, της πόλης, του κράτους, εδώ ο σκύλος που έρχεται, και There are ο, ο ήρωα του κράτου, που είναι ο κύκνος. Άρα έχω μια ιστορία η οποία πέρα από την εξαιρετική δεξιοτεχνία με την οποία αποδίδει την επιθετικότητα του πουλιού που προσπαθεί να αμυνθεί από τον εχθρό που έρχεται για τα αυγά και τα μικρά του, έρχεται και κουμπώνει με την πολιτική πραγματικότητα της Ολλανδίας του 17ου αιώνα και μου απεικονίζει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα έχω ένα ζευγάρι με μια πολύ όμορφη αντιπαράθεση η οποία δουλεύει ταυτόχρονα και σε επίπεδο χρωματικό δύο έτσι, υποκίτρινα, λευκά, ζωγραφισμένα με αριστογηματικό τρόπο και σε επίπεδο ε, συνθετικό η, η επιθετικότητα του ανοιχτού σχήματος και η παρέτηση και η ελπίδα του κλειστού σχήματος και σε επίπεδο θρησκευτικο-πολιτικό με την έννοια του θρησκευτικού θέματος και του πολιτικο-κοινωνικού θέματος. Γυρίζουμε λίγο προς τα αριστερά και βλέπουμε δύο πολύ όμορφα και μεγάλα έργα όπως «Τα κοιτάει και κοπέλα» ένα ολλανδικό και ένα ισπανικό του «Ριμπέρα» Ο Ριμπέρα είσαι τα πιο πολλά χρόνια στην Νάπολη βέβαια αλλά εκείνη την εποχή η Νάπολη ήταν αυτή των Ισπανών. Το αριστερό είναι του Γιάνν Λίβενς, είναι πολύ μεγάλα τα έργα, δηλαδή είναι ένα 20 αυτό εδώ και ένα 20 και το άλλο το ύψο. Οπότε πρόκειται για δύο πολύ μεγάλα έργα. Το αριστερό είναι του Γιάνν Λίβενς που ήταν ο φίλος του Ρέμπραντ στο Λάιντεν που είχαν ανοίξει το πρώτο εργαστήριο μαζί πριν φύγει και πάλι στο Amsterdam, ο Μορέμπραντ και το δεύτερο είναι του Βοσέδα Ριμπέρα ο Ριμπέρα είναι ένα πολύ σημαντικός Ισπανός ζωγράφος ο οποίος δουλεύει στη Ρώμη και στη Νάπολη τα περισσότερα χρόνια αλλά είναι Ισπανός οπότε έχω δύο θέματα έχω ωραία περιγραφή εδώ skin, like parchment dried out fragile, wrinkled marked by time ε, το δέρμα φαγωμένο, έθραστο ρητηδιασμένο, σημαδεμένο από το χρόνο, η περιγραφή του γερασμένου ερημίτη Παύλου, είναι ο, ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Παύλος ο ερημίτης που ζούσε στην έρημο... Α, ε, ε, ε, ταιριάζει απόλυτα με τα φθαρμένα βιβλία στη νεκρή φύση του, Λίβελ, του Λίβενς. Το έργο του Ριμπέρα απεικονίζει έναν ασκητή στην έρημο που στοχάζεται πάνω στην έννοια του εφήμερου της ζωής της φθαρτότητας των εγκοσμίων και του θανάτου. Και το έργο του Λίβενς είναι ένα έργο όπου όλος αυτός ο σωρός από επίσημα έγγραφα ε, του παρελθόντος αρχίζει και φτύρεται και καταστρέφεται. Τα πάντα είναι εφήμερα. Παρόλα αυτά και στα δύο έργα υπάρχουν δύο συμβολικά τοποθετημένα, φρεσκοψημένα καρβελάκια με ψωμί, τα οποία έχουν το χριστολογικό συμβολισμό τους, Τη καινούριας ζωής. Ο Άρτος ταυτίζεται με την καινούρια ζωή. Εδώ με τη συνοδεία του κρασιού ε, γίνεται και ένα θέμα ευχαριστίας και εδώ έρχεται στη φθορά και στο θάνατο και στο κρανίο να αντιπαρατεθεί σαν ένα είδος συμβολικής ανανέωσης της ζωής μέσα από την παρουσία του Άρτου. Τεχνικά είναι και τα δύο αριστουργήματα. Ο Λίβερς κάνει ένα απίστευτο παιγνίδι των οικών διαβαθμίσεων με τα κίτρνα και τα καφετιά, με πάρα πολύ ωραίες διαφάνειες. Εδώ. Όλα, α πούμε και το λαούτο. Αυτό δεν είναι λαούτο, είναι θήκη λαούτου. Άρα είναι το κενό, η μουσική που σταμάτησε τα βιβλία, ο χρόνος που κατέγραφε τα γεγονότα και αυτά βυθίζονται στο σκοτάδι της λήθης. Μόνο το κρασί και ο άρτος μένουν σαν υπόμνηση για συνέχειας. Απίστευτη. του μετάλλου μέχρι τι σταγόνες. πιο λυπητό δεν έχει τίποτα έχει μόνο τη γραφή το βιβλίο το λόγο το κρανίο τη φθαρτότητα το μεμέν το, μόρι, το το ριτιβιασμένο πρόσωπο το ασκητικό σώμα και σε αντίθεση με τη φθορά του κρανίου υπάρχει πάλι η υπόμνηση Τη αναμένωσης και της ζωή εδώ, όλο βυθισμένο σε ένα σκοτάδι της ερήμου και με την έμφαση σε μια καραβαζική παλέτα και αροσκούρο που δίνει αυτό το τενεμπρόζικο αποτέλεσμα. αλλά το έβαλα εγώ γιατί ο Λίβενς έχει δουλέψει και αυτό το θέμα με πιο εμφανή τα συμβολικά στοιχεία της φοράς του χρόνου όπως είναι η κλεψίδρα για το χρόνο που κιλά, το κρανίο που είναι πάντα ένα θέμα βανητάς ματαιότητας των εγκοσμίων και με μεν το μόρι υπόμοισης του θανάτου το, ο, το βιολί από το οποίο έχουν φύγει οι χορδές τη φθορά των βιβλίων, το σβησμένο κερί, τη φθορά στον τοίχο, τη φοβερή τεχνική στη μπλάκα, την πέτρινη και στο, νο, και στο σοβά και όλο το στοιχείο με το οποίο συνδέεται με το πανητάς του Ριμπέρου. Και πάμε στη γωνία, την αγωνία ήταν γύρω στι 7 αίθουσε, 8 αίθουσε, πολύ μεγάλε αίθουσε όμω. Πάμε σε μια γωνία που υπάρχει μια τριπλέτα πολύ ενδιαφέρουσα, με πολύ ωραία αντιπαράθεση και με κεντρικό τίτλο Be Charitable, η έννοια τη ευσπλαχνία, δηλαδή, και ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με τον οποίο δίνεται αυτή η έννοια τη ευσπλαχνία σε δύο διαφορετικέ κοινωνίε. Αριστερά και δεξιά δύο πολύ ωραίοι Φραντς Χάλτς, ομαδικό πορτρέτο και στο κέντρο αυτό το αλληγορικό έργο του Βάλτες Λεάλ, το οποίο είναι το απάβγασμα του καθολικισμού και ένα βανιτά στοιχείο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία αντιπαράθεση γιατί είναι πολύ μεγάλα τα έργα και, Βγάζουν ακριβώς αυτό το στοιχείο. Από τη μία όλη αυτή η μακάβρια ματεότητα των εγκοσμίων όπου όλα γίνονται σκόνη από το πέρασμα του χρόνου, από τους επισκόπους μέχρι τους υπότες, βλέπετε το, το, τα πτώματα, εδώ, τα, τα νεκρά σώματα ενός επισκόπου και ενός υπότη και στο κέντρο το χέρι του Χριστού, γιατί φαίνεται από τις πληγές του τύπου των ήλων που κρατάει τη ζυγαριά εδώ νιμάς νημένος, no more, no less τη ζυγαριά του καλού και του κακού το θάνατος αδιαπίστωση και την, <coughs> την έννοια της ευσπλαχνίας η οποία θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ζήγισμα αυτό για την συνέχεια και την αιώνια ζωή «Φήνεις γλόριε μουντι» λέγεται το έργο «Το τέλος της δόξας του κόσμου» No more, no less. νι μέος» έργα, ένα έργο Πολύ συμβολικό, καθαρά θυσκευτικό. Οι άλλοι πιο πραγματιστές. Ωραίο το έργο, αλλά το πέρυσι είμαστε στο διατάστα. Οι άνθρωποι στο δρόμο είναι να κάνουμε ένα φιλόπτοχο ταμείο, να μαζέψουμε λίγο από τη γειτονιά, από τις συντεχνίε που τάκουνε από εδώ από εκεί, να μπορέσουμε να... Κάνουμε κάτι. Οπότε έχω τα δύο αυτά πολύ ωραία ομαδικά πορτρέτα, Regent και Rigen και οι δύο είναι από τοχοκομεία το του Άλτς House στο Χάρλεμ, γι' αυτό και τα έργα βρίσκονται στο Χάρλεμ, που είναι δύο πολύ όμορφα ομαδικά πορτρέτα, με τα οποία ο Φραντς Χάους απεικονίζει τα, τα φιλόπτωχα ταμεία των κυρίων και των κυριών, αντιστοίχως, και υποδηλώνουν ότι η έννοια της ευσπλαχνίας στη μία περίπτωση της καθολικής Ισπανίας έχει να κάνει με μεταφυσικές ανησυχίες συμβόλων και στην άλλη περίπτωση έχει να κάνει με ένα πραγματισμό διαχειριστικό που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό σαν μαζί μπιτσάρικα από το ένα μπιτσάρικα από το άλλο αλλά πόσο διαφορετικά αποδίδεται και ταυτόχρονα βέβαια και ένα ομαδικό πορτρέτο με τη γνωστή και πάρα πολύ ωραία παλέτα του Φράν Καλς αυτή τη γρήγορη πινελιά που δίνει μια φοβερή αμεσότητα στα πρόσωπα Και παραπάνω του <Και> ε? <Και> Τον κυριό είναι ακόμα πιο δυνατό γιατί είναι πιο σκληρό. Είναι ένα ποίημα στα λάχασπρα και τα μάρα, βέβαια όλο αυτό. Το κοίταγε ο Βανγκό και έλεγε πω πω, κάθομαι και τα μετράω και ο Φρανς Κάρς έχει χρησιμοποιήσει 17 μάρα. Τα χέρια που τεντώνονται, τα χέρια που προσφέρουν, τα χέρια που δέχονται, τα χέρια που εκλυπαρούν. Τα χέρια που σφίγγουν, τα χέρια που κλείνουν, τα χέρια που ανοίγουν, τα χέρια που ετοιμάζονται. και του Ρέμπραντ, δύο νεανικές αυτοπροσωπογραφίες, είναι πολύ ωραία που είναι μαζί, εδώ μοιράζονται κοινά μόνο, είναι και τα δύο νεανικά, δεν είναι σκαμμένα όσο είναι αργότερα, το ένα είναι από το κάσερ, το άνοι είναι από την Βαλένθια, αλλά είναι εντελώς ίδιοι οι τόνοι, οι διαβαθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το διερευνητικό βλέμμα, ακροβατεί ανάμεσα στο αναγνωρισμένο στάτους του βασιλικού ζωγράφου και του πολύ σημαντικού ζωγράφου και διακατέχεται ταυτόχρονα από μία ανθρώπινη αξιοπρέπεια που τηρείται μέσα στα πλαίσια των ορίων που τους επιτρέπει ο χαρακτήρας και του ενός και του άλλου. Δύο πολύ ωραία νεανικά πορτρέτα του Βελάσκετ, πολύ ζωγραφικά και τα δύο, πολύ έξι και του Ρέμπραντ αντίστοιχα. Εδώ δεν υπάρχουν τόσο διαφορές, όσο ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο και οι δύο αποδίδουν αυτές τις ζωγραφικές ποιότητες στα χρυσά που πέφτουν πάνω στα καστανά και κάνουν παιγνίδι και με τα λευκά. Βάθος, ψυχολογική διεισδυτικότητα και πάρα πολύ ωραίος τρόπος με τον οποίο απουσιάζει εντελώς οποιοδήποτε, οποιοδήποτε στοιχείο έπαρσης από δύο καλλιτέχνες, το πιο, πιο σημαντικό Ολλανδό ζωγράφο και το πιο σημαντικό Ισπανό ζωγράφο του 17ου αιώνα, που θα είχαν όλους τους λόγους να επέρονται, αλλά παρόλα αυτά διατηρούν αυτό το στοχαστικό ύφος. Μεγάλη αίθουσα που έχει τέσσερα πολύ όμορφα πορτρέτα, από εδώ είναι η Εβραία Νύφη με τον, με τον Ριμπάλτα, από εκεί είναι τέσσερα πάρα πολύ ωραία, δυνατά, μεγάλα πορτρέτα τα οποία τα έχουν βάλει μαζί, είναι τεράστια σε μέγεθος δύο ισπανικά Βελάσκεφ, δύο Ολλανδικά Ρέμπραντ νεανικά όλα, νεαρός βελάσκε 30 χρονό ε, η Δόνια Αντώνια, η Πενιαριέτα, η Κάλδος και ο Δόν Λουίς. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για αριστοκρατικά πορτρέτα, τα οποία αποδίδει με το σχετικά συμβατικό τρόπο που απέδει τα αριστοκρατικά πορτρέτα εκεί γύρω στα 30-40 του. Μετά θα αλλάξει και θα γίνει λίγο πιο ρευστός. Ε, ωραία ψυχολογική διαστητικότητα, λιτά χαρακτηριστικά και πάρα πολύ κομψός τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά του παιγνιδιού ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο που αποδίδουν το κοινωνικό στάτους. Και βέβαια το, το κοινωνικό στάτους που δεν σου αφήνει να είσαι κανονικό άνθρωπος γιατί είναι... Το, ο κοινωνική σου θέση και ο κοινωνικός σου, σου καθορίζει και το πόσο θα είσαι η Μαριονέτα ενός συστήματος προγραμματισμένη για συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Διέγοντε Κοράλη Αρελάνο. Αυτά είναι πάνω από δύο μέτρα τα πορτρέτα, είναι πολύ μεγάλα όλα και πάρα πολύ όμορφα. Και τα άλλα δύο του Rembrandt είναι επίση δύο αριστηργήματα. Το ένα είναι το πορτρέτο του Μάρτεν Σόλμας, δύο δέκα κι αυτό, και το άλλο είναι το πορτρέτο της Όπεν Κόπιτ, σύζυγη ήταν αυτή, δύο, δύο Ολλανδών Αστών. Άρα έχω δύο Αριστοκράτες, δύο Ολλανδούς Αστούς, που και στις δύο περιπτώσεις, εκφράζουν τα διαφορετικά στάτους δύο διαφορετικών κοινωνιών αλλά στι δύο περιπτώσεις έχουμε δύο ολόσωμα τεράστια πορτρέτα εντυπωσιακά, τα οποία βρίσκονται βλέπετε εδώ τη Reichsmuseum and Louvre θα σας πω στη συνέχεια ε, να δούμε όμως την Op από κοντά για να δούμε λίγο την πινελιά του νεαρού Rembrandt, που είναι εδώ 28 χρονών Ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στα πελούδινα μαύρα και τα φωτεινά λευκά και λίγο χρυσό για, το, για τη λαβή της βεντάλιας, τη χρυσία λυσίδα και το κόσμημα. είδατε τη λεζάντα που έβαλα πριν ε, ανήκουν στο Λούβρο και στο Ρίξ Μουζέο διότι ε, βγήκαν, αυτά ανήκανε στους Ρότσιλντ εδώ και 350 χρόνια mm. από το 17ο αιώνα ανήκανε στην δυναστεία των Ρότσιλντ και κάποια στιγμή το 2016 η πρόπερση βγήκανε σε δημοπρασία mm. και αποφάσισαν λοιπόν τα δύο μουσεία αυτά και οι δύο κυβερνήσεις να του κάνουν support διότι σε άλλα μέρη του κόσμου οι κυβερνήσεις ασχολούνται και με άλλα πράγματα, εκτός από εξεταστικές επιτροπές και τα διάφορα, και αποφάσισαν οι δύο κυβερνήσεις να χορηγήσουν τα δύο μουσεία και να τα συναγοράσουν, οπότε να ανήκουν και στα δύο μουσεία. Εδώ βλέπετε από εκείνη τη συνέντευξη τύπου τον βασιλιά της Ολλανδία και την βασίλισσα Μαξίμα, εδώ της ολανδίας και στη μέση των Φρασουά Ολάντ, που ήταν το 16 πρόεδρος της Γαλλίας, που ποζάρουν μπροστά στα νεοαποκτηθέντα έργα, που βρέθηκαν στο Λούβρο για μερικά χρόνια, τώρα είναι στο Άμστερνταμ για μερικά χρόνια, θα ξαναπάνε στο Λούβρο και είναι συγκινητικό το ότι δυο πορτρέτα, τα οποία όταν πέθαναν οι άνθρωποι χωρίστηκαν, βρέθηκαν μετά στους Ρότσιλντ, και θα ξαναχωρίζονταν, τελικά μία πολιτιστική πρωτοβουλία αποφάσισε να τα έχει ταυτόχρονα παρέα και τα δύο και να κάνουν και το ταξίδι τους από το Παρίσι στο Άμστερνταμ ανατακτά διαστήματα. Οπότε είναι όμορφο αυτό σαν ιστορία και είναι τώρα στο Άμστερνταμ αφού μείνανε στο Λούβρο για ένα μικρό διάστημα. Ε, αυτό το έργο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που είπε και η Μένη πριν είναι α, α, από το μεγάλο που μπαίνει ήταν αυτό η επίσκεψη του Απόλληνα στο εργαστήρι του η του και η Σύνδικη και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτά και τα δύο όμως πραγματικά είναι και τεράστια έργα και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά και, <και>, και η σύνδικοι πήγαν στο Πράγτο και το Μάρς ε, ε, ε, ε, ε, ήρθε στο Ρέξ Μουζέου το πρώτο είναι του Diego Βελάσκεφ, ένα από τα πολύ ωραία νεανικά του έργα, 31 χρονό το κάνει, είναι από το πράτο. αντιλεί την εμπνευσή του από τις μεταμορφώσεις του βιβλίου και είναι η σκηνή εκείνη όπου ο Απόλλωνας, που είναι γενικός μαρτυριάρης, βλέπει ότι Αφροδίτη που είναι η γυναίκα του Ιφαίστου ερωτοτροπεί με τον Άρη, και πηγαίνει και του το καρφώνει, το 1142 της εποχής, οπότε αμέσως τρέχει για να το καρφώσει, οπότε έχω, ε, ο, ο, ο, ο άλλος είναι απορροφημένος γιατί είναι πολύ λουδουλεφταράς για να κοιτάει τι κάνει η γυναίκα του, εδώ, οπότε βρίσκεται μέσα στο εργαστήριο και έχει ένα απίστευτο συνδυασμό ιταλικής επίγνωσης της ανατομίας του σώματος, είναι υπέροχοι οι εργάτες του Σιδηλουργίου, σαν αγκάλματα, ε, λαϊκό που είναι λαϊκά παιδιά, αλλά αποδίδονται με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, από το σώμα του Ηθέστου, που δεν έχει τίποτα το αγαλμάτινο, γιατί είναι ένα, ένα, ένα σώμα λαϊκού τεχνίτη, από το ρεαλισμό των σωμάτων μέχρι τον ιδεαλισμό του Απόλλωνα, που αποδίδεται μέσα από τη φωτεινότητα της ιδιότητό του, σκηνές Πολύ ωραίες νεκρές φύσεις από τα κανάτια πάνω στα πεζούλια του τζακιού μέχρι τις πανοπλίες που σφυριλατούν οι τεχνίτες και τις λάμψεις εδώ. Ας πούμε κοιτάξτε στο αμόνι έχει βάλει μία λευκή λάμψη έτσι στο κίτρινο πορτοκαλί αυτό του, του Απόλλωνα του χιτόνα που είναι πάρα πολύ ωραίο και όλη αυτή η αφήγηση που δημιουργείται ένα νάρατιμ υπάρχει ιστορία υπάρχει αφήγηση, υπάρχει περιγραφικότητα ένα συνδυασμό Ιταλικής και Ισπανικής τέχνης που την αποδίδει με έναν καταπληκτικό τρόπο ο νεαρός Βελάσκεφ Τη διαφάνεια του υλικού, του λαδιού, την πρωτοτυπία στη σύνθεση, την έκφραση των συναισθημάτων, φόρμες των σωμάτων «Η Σύνδικη» ένα ομαδικό πορτρέτο μυθολογικό, ισπανικό, μεσογειακό και ένα ο, ομαδικό πορτρέτο ξανά του προβληματισμού αυτή της Ολλανδικής κοινωνίας η, η, η, η, η, το Δικητικό Συμβούλιο ας πούμε, δεν ακούγεται και πολύ ωραίο αυτό της Συντεχνίας των Υφασματεμπόρν ή «Η Σύνδικη» έτσι όπως είναι γνωστό το είδαμε την προηγούμενη φορά, κουβεντιάσαμε λίγο την τεχνική του έτσι όπως όμως είναι μαζί μου, βγάζουν ακριβώς πως έχω δύο ομαδικά πορτρέτα που το ένα κινείται στη σφαίρα της μυθολογίας και της αξιοποίησης της γνώσης του παρελθόντος, της αγάπης για τον άνθρωπο, της σωματικότητας και τη γλυπτικότητα των μορφών το άλλο δεν έχει τίποτα από όλα αυτά ούτε μυθολογία ούτε γλυπτικότητα ούτε σωματικότητα και έχει κοινωνικό ρόλο και κοινωνική παρουσία έχει όμως έναν τρόπο κοιτάξτε το μέγεθος βάζω αυτή τη φωτογραφία για να δείτε κυρίως το μέγεθος αυτό βρίσκονται σε μέγεθος σχεδόν φυσικό αυτή είναι λίγο μικρογραμμωμένη που το κοιτάει τώρα είναι ναι, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος είναι δηλαδή ε, ε, ε, ένα 1,92 το έργο, το ύψος του και απεικονίζει όλα αυτά που την προηγούμενη φορά τα σχολιάσαμε. Έτσι, με την... Είναι το τελευταίο ομαδικό πορτρέτο, αξίζει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικό αριστούργημα. Ε, να βάλει, για το κάτω του μπαχ και αυτό. Ο Ρέμπραντζο γράφησε το τελευταίο ομαδικό πορτρέτο το 1662. Στο έργο «Η σύνδικη τη της των μυφασματεμπόρων» ονομασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας ο καλλιτέχνης συνοψίζει άλλη μια φορά αυτά τα επιτέγματα τη δομής των σκηνών με πορτρέτα. Η προσωπογραφία ως δοκουμέντο κάποιου που θα μείνει στο χρόνο επαιδιώκει την απελευθέρωσή του από τα δεσμά του χρόνου. Έργο της απεικόνησης είναι να στρέψει τη σκέψη του θεατή στο παρελθόν, στο θέμα του πορτρέτου και να το διατηρήσει έτσι στη μνήμη του. Όλες οι προσωπογραφίες αυτό κάνουν. Προσπαθούν να ακυρώσουν το χρόνο, να το σταματήσουν και να διαωνύσουν τη μορφή. Σε αντίθεση με αυτό, ο Ρέμπραντ μεταφέρει στο πορτρέτο τις ποιότητες του ευθύμερου, μετατρέποντας την αναπόλυση του παρελθόντος σε παρατήρηση του παρόντος, με τα πορτρέτα δεν ήθελε να ξεπεράσει τη χρονική διάστηση ενός προσώπου, να το αποσυνδέσει από αυτή μέσω της τέχνης. Δεν ήθελε να το αποθανατήσει στην αιωνιότητα. Ο Ρέμπραντι ήθελε να ξεπεράσει το εφήμερο μέσα από μια μορφή στενής σύνδεσης με το χρόνο, όπου η άχρονη αιωνιότητα εμφανίζεται στο παρόν. Σκοπός του δεν είναι να επεκτείνει το προσωρινό να διαιωνίσει το εφήμερο στοιχείο του ανθρώπου αυτό που θέλει είναι να αγκιστρώσει στο χρόνο το άχρονο στοιχείο, δηλαδή αυτό που δεν εξαρτάται από χρονικούς περιορισμούς να το φέρει σε ένα παρόν που να μπορεί κανείς να το βιώσει σχεδόν αναπάντεχα ο θεατής νιώθει μέλος ενός μεγάλου ακροατήριου το οποίο και αποτελεί την αιτία των συγκεκριμένων αντιδράσεων τη ομάδας παράλληλα γίνεται σαφές ότι δεν μετέχει ενεργά στο ακροατήριο με την έννοια του ότι δεν σηκώνει το χέρι του, δεν ψηφίζει, ούτε διακόπτει τον ομιλητή. Στο θεατή, ω μέλο του ακροατηρίου, ανατίθεται ο ρόλος του αυτόπτη μάρτυρα, ενός παρατηρητή. Στο πρώιμο έργο, με θέμα τη μητέρα του να διαβάζει τη μέλη προφήτη Σάρα, που είδαμε πριν, ο Ρέμπρα κατέστησε το θεατή δυνάμει συμμέτοχο στη δράση, δίνοντά του τη δυνατότητα να κοιτάξει το βιβλίο. Από τότε, το μοτίβο αυτό είναι σχεδόν πάντα παρών: αναπόφευκτο στοιχείο τη σύνθεση, κοιτάζοντας και κατανοώντας τη σκηνή όπως του σύνδικου, ο θεατής παίζει ήδη το ρόλο του ως θεατή το ότι κοιτάζει τη σκηνή αποτελεί από μόνο το ένα ζωγραφικό μοτίβο μέρος της δράσης στο έργο είτε το επιθυμείτε όχι ακόμα και αν τα εφέ που προκύπτουν από τη δομή του έργου μπορούν να συγκριθούν με πραγματικές καταστάσεις έξω από την εικόνα τα τεχνικά προβλήματα της απόδοσης τη δράση γίνονται κρίσιμα Πώ αποδίδεται η κίνηση. Η στάση του Βόλκερ Γιάντσε, του Όρθιου, ερμηνεύτηκε με πολλού και διαφορετικού τρόπου. Η εξέταση του έργου με ακτίνες σχή αποκάλυψε το ο Ρέβραντ είχε αλλάξει τη στάση και τη θέση του πολλέ φορέ ενώ το ζωγράφιζε. Στην τελική εκδοχή δεν εικονίζεται ούτε καθιστό ούτε όρθιο. Στηρίζει το ένα χέρι του που κρατά το σημειωματάριο πάνω στο τραπέζι, ενώ το άλλο φαίνεται να κινείται προ τα πίσω, σαν να κουμπά ή να πρόκειται να κουμπίσει τον πράξο τη καρέκλα. Αυτό σε συνδυασμό με το βλέμμα του που κοιτάζει έντονα έξω από τον πίνακα δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Βόλκερ Γιάντς σηκώνεται για να απαντήσει σε μια ερώτηση του κοινού. Μπορεί όμως και να ετοιμάζεται να καθίσει μετά την ομιλία του. Ενώ η προσοχή των άλλων μελών του Διοικητικού συμβουλίου στρέφεται στα αριστερά, το βλέμμα του Γιάντς εξακολουθεί να κοιτάζει ένα μέλο του ακροατηρίου, εμάς, το οποίο για να δώσει μια πιθανή εξήγηση δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση που πήρε και το ανακοινώνει, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Το καθοριστικό εδώ είναι ότι δύο αυτές οι είναι τελείως αντιφατικές, γιατί οι κατευθύνσεις της κίνησης είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν μπορεί ο άντρας να ετοιμάζεται να καθίσει και ταυτόχρονα να σηκώνεται. Ωστόσο, η προσπάθεια του Ρέμπραν να αποδώσει μια τέτοια στάση... Δείχνει ότι σε αυτήν ακριβώς την αντίφαση στόχευε. Στην ενδιάμεση κατάσταση από το να ετοιμάζεται κάποιος να καθίσει ή να σηκωθεί υπάρχει μια ευρεία σειρά δυνατοτήτων. Ο Γιάντς σηκώνεται αλλά η κατάσταση αλλάζει γρήγορα πριν καλά καλά σηκωθεί διστάζει για λίγο σε αυτή την ενδιάμεση στάση. Μπορεί τελικά να σηκωθεί ή να ξανακαθίσει στη θέση του. Ή μπορεί να ήταν όρθιο και να μιλούσε και να... ενώ ετοιμάζεται να καθίσει, ακούγεται κάποια ένσταση, και αυτό διστάζει για λίγο που να αποφασίσει αν θα σηκωθεί για να απαντήσει ή θα κλείσει τη διαδικασία και θα καθίσει. Είναι επίση πιθανό, παίρνοντα αυτή τη στάση, να κοντοστέκεται για ένα λεπτό για να σημειώσει μια ψήφο του κοινού και να σκεφτεί αν χρειάζεται να παρέμβει ή όχι. Η γρήγορη εξωτερική κίνηση, η αργή δράση. Προσωρινή διάρκεια και ήρεμη συνεχή δράση εδώ ενσωματώνονται στη στάση και την κίνηση μία μόνο μορφή. Το κίνητρο τη δράση εντό του Ε, συγκεκριμένων ορίων, είναι πολυσήμαντο. Αυτό το πολυσήμαντο δεν μαρτυρά έλλειψη αφήνεια. Είναι μάλλον ένα καθαρά λειτουργικό στοιχείο. Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι σχετικέ ιδιότητε τη κίνηση των αλλαγών έρχονται στην επιφάνεια μόνο αν ο θεατή χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να διατρέξει τι διάφορε πιθανότητε δράση. Οι δράσει παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια του θεατή, όχι σε αντίφαση προ τι αντικεφίε του πίνακα, αλλά πολύ περισσότερο ο θεατή προσκαλείται να συμμετάσχει ενεργά, να μπει στο παιχνίδι, συμπληρώνοντα ο ίδιο νοητικά την εικόνα. Εάν δεν συμμετάσχει, δεν θα καταλάβει αυτό που έχει μπροστά του. Τι μου λέει ο Μπρούν σε αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει για τον Ρέμπραντ, από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, αλλά δυστυχώ εξαντλήθηκε. Μου λέει αυτό το πράγμα ότι συμμετέχω το παιγνίδι της φαντασίας από χαρακτήρα διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ο θεατής βιώνει μια συνεχή αλλαγή κατευθύσεων και παρορμήσεων. Τότε δράκει αυτός, ο θεατής, με τη σειρά του, όπως συμβαίνει μερικές φορές σε μια συζήτηση ανάμεσα στις ανθρώπων στη διάρκεια μια σύσκεψης. Αυτός είναι τελικά ότι ο θεατής μόλις το αντιληφθεί, βλέπει τον εαυτό του να έχει ήδη στη δράση αφού είναι το θέμα της δικής του συνειδητής δράσης. Αυτό το επιτυγχάνει και με τα ζωγραφικά μέσα που πυκνώνουνε, που αραιώνουνε, που είναι ασαφή που δεν ξέρεις αν κοιτάς ύφασμα ή αν κοιτάς δαχτυλίδι που δεν ξέρεις αν κοιτάς έναν ένα, ε, έτσι άνθρωπο ή αν κοιτάς μια ποσότητα χρώματος. Αυτή λοιπόν η αμφισημεία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σύνθεση κάνει τη ζωγραφική του Ρέμπραντ να προτρέπει μας για μια ενεργητική θέαση κατά τη διάρκεια της οποίας η ασάφεια και η ρευστότητα θα κουμπώσουν από τη δική μας συμμετοχική διάθεση. Και αυτό κάνει τα πορτρέτα του να είναι πολύ σημαντικά και αυτό τον οδηγεί σιγά σιγά τις λεπτομέρειες των έργων να τις αποδίδει με όλο ένα και πιο ζωγραφικό τρόπο. και το συνεχίζω στο επόμενο για το... γιατί είναι, είναι ένα άλλο διπλό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να τελειώσουμε όμω με αυτό που είναι ένα ένας πολύ ωραίο Ριμπέρα και ένα πολύ ωραίο Ρέμπραντ ε, που είναι από τη μία το τοκογλίφο του Ριμπέρα και από την άλλη ο τίτο του Ρέμπραντ και τα δύο έργα είναι πάρα πολύ όμορφα με την έννοια του ότι στηρίζονται πάρα πολύ η τοκογλίφο του Ριμπέρα είναι καραμπαντζικό ε, κοιτάξτε τον τρόπο που φέρνει το χέρι έτσι ώστε να δείχνει το μυστικισμό των τοπογλήφων, το κρυφό. Φέρνει το χέρι ενώ ζυγίζει, έχει τα χρυσά τάσκια της ζυγαριάς και ζυγίζει η μοχθυρία η αδημονία, η φυλαργυρία και όλα όσα χαρακτηρίζουν το τοκογλίφο ε, φαίνονται εδώ μέσα από ένα είδος απεικόνησης μίας βίτα ακτίβα. Εδώ είναι μία β' ακτίβα, οπότε ο Ριμπέρα δίνει πάρα πολύ έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά. Το χρόνο, τη φθορά, την επιμονή τη, και, και, και όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά με τα οποία συνδέεται μία τοκογλήφος. Αντίθετα στο έργο του Ρέμπραντ, το πεδίο είναι ανοιχτό. Ε, ο αθρομητισμός και η αθέλεια του μικρού παιδιού δίνεται με επίσης πάρα πολύ όμορφο ψευδεστητικό τρόπο κοιτάξτε εδώ την ψευδέστηση του χώρου με την κίνηση του χεριού τον ερμητικό χώρο ε, έτσι, το δικό της και κοιτάξτε τον ανοιχτό χώρο του παιδιού όπου το βιβλίο με τις σελίδες του και η βάση του μελανοδοχείου και του στυλού εξέχουν και δημιουργούν αυτή την αίσθηση και αυτό το στοχασμό. Έχω δηλαδή δύο έργα παρόμοιας παλέτας που το ένα είναι ένα έργο της Β' ακτίβα, δραστήρια, συμφεροντολόγωση, συγκεντρωμένη στο δικό της προσωπικό χώρο και το άλλο είναι της Β' κοντεμπλατίβα, ένα παιδάκι που στοχάζεται κοιτώντας προς τα εμάς, προς το ανοιχτό παράθυρο σε ένα είδο έτσι παιδικού στοχασμού που αποδίδεται με έναν καταπληκτικό τρόπο. και τις ρητίδες αυτής της συμφερεντολόγου στο κογλίφου που εκκλεινόταν στον εαυτό της εδώ το φως έρχεται και φέγγει προς τα εμάς με την πάστα που χρησιμοποιεί δημιουργώντας αυτή την ανάγκη ενό μικρού παιδιού πονεμένου να στοχαστεί πάνω στη ζωή, στο μέλλον, στα βιβλία, στη γνώση, στην παιδικότητα <laughs> ε, επειδή όμω έχει δύο-τρει ακόμα πάρα πολύ ωραίε αίθουσε, με κάτι αντιπαραθέσει πάρα πολύ ωραίε, θα το συνεχίσουμε στο επόμενο ολοκληρώνοντα όλα αυτά που είπαμε. Ελπίζω να έχετε ομπρέλε. Γιατί εκτό από το φω που εκπέμπουν τα έργα, υπάρχει και το φω από τι αστραφέ και την τροχή. <laughs> σα ευχαριστώ πολύ. Καλό σα βράδυ. <laughs>